ding ding ding ding la la la la la a mu Καλή μου, κέτρι μου μου τα ίσω, σπίνα εδώ, τη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 Φύγαμε. Κανονικότατα. Είναι Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη Μπάμπη σε Είσαι εγώ εγώ αφού, πω, αφού, πω, αφού πω, άντεξα νοπερέτα, την οπερέτα την Παρασκευή και, και μια χαρά είμαι. Την προηγούμενη φορά μου είχε πει πόσο πολύ γουστάρι. Σήμερα άντεξα. Ε, α, πάντα πάντα ε. μπορεί και... να γουστάρω τη μία και να μην γουστάρω να την άλλη. Αλλά φίλοι. πρόκειται περί οπερέτας, ε, Γενικώ παίζουν διάφορε μη... οπερέτες Ναι, Μην είσαι τόσο ευέλικτο, θα σε περάσω για σύνδεση. Όχι, γιατί στα γούστα μου και στα τραγούδια που μου αρέσουν τη μία στιγμή και την άλλη, προφανώ και πρέπει να είμαι ευέλικτο. Λέω τώρα είσαι προληπτικό Παρασκευή και δεν κατρεί σήμερα. Αλήθεια. Δεύτερο η Κορνιλία, Κορνιλία και Κορνίλιο που γιορτάζουμε Άρα, Άρα γι' αυτό συνεδρίασαν χθε οι Ναι, για να προλάβουν το θρύο. Για σρήκα. να προλάβουν <laughs> το Η αλήθεια είναι ότι με τόσο πολλά και μεγάλα θέματα, ρε παιδάκι μου, πραγματικά τώρα μεγάλα θέματα. Εδώ με το μεταναστευτικό, εμεί ασχοληθήκαμε αρκετά. Θα επανέλθουμε βέβαια και σήμερα. Ένα μεταναστευτικό το οποίο έρχεται να αλλάξει την Ευρώπη, έτσι. Αυτό με... δεν είναι μεταναστευτικό, αυτό είναι πολιτική ανατροπή στην Ευρώπη ναι, Χωρίς είναι... να την έχουμε συζητήσει αρκετά <laughs> Η αλήθεια, αλήθεια είναι ότι είναι και μια αυθαίρετη απόφαση Αυτό το είπε και ο Πρωθυπουργός Μονατρόπος των Σόλτς Ότι είναι μονομερής κατάργηση της Αγγέν Έχεις ένα τέτοιο θέμα Το οποίο, εντάξει, είμαστε και χώρα πρώτη εισόδου, υποδοχής Οπότε θα σου πες το και λοιπά, Αλλά μας αφορά πάρα πολύ Σε παρακαλώ να το λες πρώτης εισόδου Εντάξει, ό,τι θες πρώτη, ό,τι πρώτη, αν μη χαλά, θα ρακέφτε <laughs> για τον πρώτη, είσαι το ζητάω υποδοχή. έχει με χαλάει λίγο. Υπάρχει και ένα τεράστιο ζήτημα, ξέρει, με την επιστροφή. Με την επιστροφή. Έχουμε απροσδιορίστο αριθμό ανθρώπων που βρίσκονται, α πούμε, στη Γερμανία και θα γυρίσουν στη χώρα από την οποία μπήκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ξεκίνησε να χαλάει από τότε, από, πότε ήταν, 15-16 που φτιάξανε τη συμφωνία. Που αυτό που έδινε την αρχική την υποδεκτική άδεια παραμονή στην Ευρώπη με το στάτους του πρόσφυγα ε, έπρεπε να είναι και ο που θα τον παραλάβει αν δεν τον θέλει εκεί που θα πάει να δουλέψει που ήθελε η Μέρκελ γιατί τότε είχε ανάπτυξη τώρα έχει ύφεση ναι. η Γερμανία είναι αυτό που λέει δεν ο, το χρειάζεται όταν τους θέλουμε τους σκλάβους στείλει το αλλά <laughs> γιατί ναι. έτσι δεν συμπεριφέρθηκε ναι. η Γερμανία αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. στους Ιταλούς στους Έλληνε και σε πολλούς άλλους πριν από 50 και 60 χρόνια ε. καθόλου ακού δεν υπήρξε ποτέ μου. Μπράβο. Του θαυμάζω. Είναι άλλο, δεν είναι άλλο το, <σταυμάζω> άλλο το άλλο. Εντάξει. Τώρα αυτό είναι τελείω διαφορετικό. Δεν σου έχω πει βεβαίω. Κάποτε ήθελα να μάθω γερμανικά για να διαβάσω στο κείμενο του διάφορου μεγάλου φιλοσόφου. Ναι. Έτσι, ονόματα δεν λέγουμε, ε, αλλά ήθελα να του διαβάσω. Δεν τα κατάφερα. Δεν είναι και πολύ εύκολη. Εγώ είμαι περισσότερο των λατινογενών ε, γλωσσών. Mm -hmm. Τα γερμανικά δεν με διευκόλυναν, δεν το έκανα ποτέ. Βέβαια, υπήρχαν εξαιρετικέ μεταφράσει, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, και για να μην του αδικούμε και του σουβαλιάζουμε κτλ., προφανέστατα δεν είναι ένα λαό οι Γερμανοί, και μια χώρα τέλο πάντων που δεν έχει βάλει και το θετικό τη πρόσημο μπροστά. Δεν έχει μόνο τα χωσήματα που λέμε τώρα. Πάντω, για να το διευρύνω έτσι λίγο όπω το έλεγε, αυτή τη βάση. Δηλαδή, του είχαν ανάγκη, του θέλανε τώρα που, για παράδειγμα, κλείνει δύο Volkswagen. Αν τα κλείσει τελικώ. Έχει ανακοινώσει ότι θα τα κλείσει και ένα από του λόγου που γίνεται μήλο είναι και αυτό. Έχει πει στην συνέντευξη των μετόχων ότι θα τα κλείσει, μάλλον για να... γιατί δεν βγαίνει να τα κρατήσει. Ναι, και ξέρει, εδώ υπάρχει και κάτι ακόμα. Ε, θυμάμαι την εποχή που έγραφε για τα αυτοκίνητα. Η Volkswagen ήταν και ένα πρότυπο ε, διοίκηση σε ό,τι αφορά του εργαζόμενου. Οι οποίοι ήταν συμμετείχαν στη διοίκηση. Ήταν, ε, οι συνδυαλιστέ είχαν λόγο για τι επιλογέ και υπήρχε και μια και ε, ε, μόνιμη διαβεβαίωση, μα τώρα αυτό είναι που αναπτύχη. Αλλά ισχύει τι μεγάλε βιομηχανίε, δεν σε όλη την οικονομία Είναι αυτό που ανε, ανετράπει τώρα, δηλαδή, ότι δεν είναι τις τη θέση, πράγμα το οποίο για να έχουν τις συνένεση των εργαζομένων κλπ. Τώρα σα λέω για 25-30 χρόνια πριν έτσι. Και θεωρείται λέω και ένα πρότυπο ε, αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού, εξώ και δεν είχαν και σχεδόν ποτέ. Ένα σε μια περίοδο η οποία ήρθε μετά από μια σχεδόν δεκαετία τη Γερμανίας. Η Γερμανία πριν φτάσει σε αυτή τη συμφωνία την οποία αναφέρεις, είχε πρότυπα πολύ καλά, αλλά είχε καταρρεύσει Είχε καταρρεύσει, θυμάμαι ακόμη να βάζω τίτλο στο οικονομικό της καθημερινής. Ο πώς το είχα βάλει, ο άρρωστος της Ευρώπης Αργότερα το έβαλαν και Financial Times γιατί με αυτή τη σειρά πηγαίνουν Καλά ρε μπαμπί, είσαι πριν της Με αυτή τη σειρά πηγαίνουν Είσαι πριν της το φουτού Το λέω αυτό προσωρισμένους προσορισμέν, εδώ στην Αθήνα ναι, Οι οποίοι ναι. τα... τις τελευταίε μέρε τους βλέπω Να θαυμάζουν κάτι που έγραψαν οι Financial Times Το οποίο δεν το γράψαν Το βάλαν στο site εκεί που έχουν και πολλά άλλα υλικά Που το έχει γράψει μια βοηθό που κάποτε θα γίνει και δημόσιο γράφος και το έχουμε εδώ σαν πανχαίρα το... ότι αφού το γράψανε και το λένε οι Financial Times έτσι είναι αυτό το ευρωλιγούρι ή γενικώ ας πούμε του ξενομανού κλπ. λοιπά και δεν, δεν ξέρουμε πολύ. γράμματα ας πούμε και θα μας πει τώρα, τώρα μια, μια εξαιρετική κυρία δεσποινής που δουλεύει τώρα έπιασε δουλειά στη Financial Times γιατί τάμαθα με λεπτομέρειες η οποία mm. θέλει να γίνει δημοσιογράφος σπούδασε κανένα πανεπιστήμιο όπως κάνουν όλοι μας και όλα τα παιδιά μας και τώρα θέλουν να μα πούνε ότι θα μάθουμε γράμματα έτσι. Εγώ Γιατί δεν είμαι από αυτούς. Πάρα πολλέ φορέ και καλά κάνει που το βάζει. Αν και τώρα ξαμακρύνουμε ξε, την κουβέντα. Διαβάζει κάποιο, α πούμε, έχει ένα εντυπωσιακό τίτλο μπροστά του. Έχει ένα ακόμα εντυπωσιακότερο τίτλο τη εφημερίδα, τη τηλεόραση κτλ. Κάτι που συμβαίνει στην Αθήνα και το οποίο το έχει γράψει ένα ανταποκριτή από την Αθήνα ή κάποιο ο οποίο έχει κάτσει ένα γραφείο και δεν έχει ποτέ στην Αθήνα και που προφανώ δεν γνωρίζει τα πράγματα καλύτερα. Εδώ, από τα του οίκου μα. Όχι, απλά το αναφέρω. Για να γυρίσουμε πάντω σε αυτό που λέγαμε, επειδή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο να βρεθούμε εμεί εδώ να γίνουμε κάτι σαν τον Κουαντάναμο ας πούμε, για την Ευρώπη, Ίσως εμεί, ίσω και οι Ιταλοί. Δεν ξέρω, βέβαια οι Ιταλοί έχουν πάρει άλλου τύπου μέτρα. Οι Ιταλοί βγάλανε τη μελόνια. Θα του βγάζουν. Ναι, όχι, θα δω. όχι, όχι, με τη μελώνι. Μα να μελώνι... Θα του πέρε και θα του στην Αλβανία. Ναι, έκανε μια τέτοια συμφωνία. Δηλαδή, εντάξει. Ο ένα χειρότερο από τον άλλο. Οι Ιταλοί βγάλανε τη Μελώνη Πρωθυπουργό. Εν μέρη, επειδή η Μελώνη του είπε θα λύσει αυτό το θέμα. Συμφωνούμε. Ναι, φαντάζομαι ότι η ρητορική τη να διαμαρτύρονται οι Ιταλοί τώρα. Εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι γιατί. Δεν βγάλατε τη Μελώνη. Δεν έκανε η Μελώνη ό,τι χρειάζεται ή δεν κάνει ό,τι χρειάζεται. Είναι μια χαρά. Οι Ισπανοί ήταν πιο τίμοι με το θέμα αυτό. Όχι τον βγάλανε τον Σουάρε, τον Κονζάλεθ. Διότι δεν βγήκε ακριβώ, αλλά ναι. έναντι των υπολείπων βγήκε. Διότι και αυτό έχει το ίδιο πρόβλημα. Ε, του μαζεύει σε μια. Έχει ένα κομμάτι γη πάνω στην Αφρική, του μαζεύει εκεί. Εμεί όμω εδώ είμαστε ανοιχτοί από παντού. Αν δεν τα έχουμε καλά με την Τουρκία εν για να το κάνω Ιαννά, αν δεν τα έχουμε καλά σε αυτά τα ζητήματα, τα συμπεφωνημένα να τηρούνται, και όταν δεν ετηρήθηκαν, τα... θυμόμαστε τι έγινε, θα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Λοιπόν, επειδή τα απλώσαμε. Να από ναι. δύο πράγματα για κάθε. Εχθές... κάποιο πρέπει να σφίξει λίγο τα σύνορα και δεν του λέει αποδιατημένο το παρόν. Λοιπόν, Αφίζον το απόγευμα μιλούσαμε το τελευταίο μπαγενά και που είναι από το συμβούλιο εκεί των προσφύγων και ταλικά και μα εξήγησε δύο-τρία πραγματικά για τα οποία εγώ τουλάχιστον αναγνωρούσα. Ακόμα λέει και όταν φτάνει μια υπόθεση ενό πρόσφυγα παράτηπου μεταφράστηκε στη Γερμανία, στα δικαστήρια και πάρει την απόφαση να μην του δώσει άσυλο στην Ελλάδα δεν τον γυρνάει γιατί δεν θεωρεί την Ελλάδα ασφαλή χώρα. Από την άλλη πλευρά, η πολιτική απόφαση που έχει πάρει ο Σούλτ είναι κόντρα στην απόφαση των δικαστηρίων των Γερμανικών να, να του γυρίσει στην Ελλάδα. Πρόσκεψη ένα οξύμορο. Στην Ελλάδα το... για να γυρίσουν πρέπει να του δεχτεί η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να του δεχτεί. Δεν νομίζω. Αφού το έχει συμφωνήσει. Δεν Πέρα. νομίζω πώ πήγαινε εκείνο το ωραίο. Και Δεν πρέπει νομίζω. να σου θυμίσω, Μπάβη μου, και κάτι ακόμα. Ότι εμεί είμαστε ο πρωθυπουργό, ο οποίο. Προφανώς και έβγαλε την ε, στενοχώρια Του της αρέσει και άτου και τα λοιπά Για όσα αποφάσισαν οι Γερμανοί Το έχει υπογράψει το εθελοντικές Ποιες εθελοντικέ. Δεν θυμάσαι ότι εκεί πέρα είναι ε, ε, ε, ε, ζήτημα εθελοντικό Για ένα κράτος να δεχτεί Ή όχι την παρουσία των προσφέσεων Κάτσε κατσε Ακόμη σφίλων. τρέχουμε με τα συμφωνηθέντα το 16 όχι, βέβαια είναι... τρέχομαι με τα συμφωνηθέντα τα πρόσφατα και είναι εθελοντικά. Ναι, τα συμφωνηθέντα ναι. τα πρόσφατα είναι να μπουν σε ένα καινούριο κανονισμό. Τα, εθελοντι... δεν έχει τα εθελοντικά σημαίνουν με δύο κουβέντε. Ότι μια χώρα μπορεί, όπω έκανε η Ουγγαρία ας πούμε από την αρχή, και τώρα το μεμούνται κι άλλοι. Να πει, εγώ δεν θέλω ούτε έναν, όπω λέει και η Πολωνία. Δεν Μα θέλω για αυτό ούτε το λόγο ένα... την Ουγγαρία την εξαιρέσαμε από ναι. κονδύλια. Λέ, το, λέει και άλλοι, το λένε κι άλλοι. Και τώρα για παράδειγμα το λένε και οι Πολωνοί. Λένε, εμείς δεν θα παίρνουμε τον μπάμπι που είναι από τη Συρία Και μπήκε από την Ελλάδα Θα γυρνάμε στην Ελλάδα, θα τον κρατάει η Ελλάδα Και εμείς θα πληρώνουμε Εντάξει θα μας κρατάνε Αυτό. από αυτά που θα μας δίνουν Θα δεύση, πληρώνουν, ναι. Ναι. Θα πληρώνουν. Δηλαδή, Έχει κάτι πρόστιμα τα οποία τώρα πια θα αρχίσουν να τρέχουν η Ουγγαρίες είναι, είναι η αυλή ας πούμε εδώ πέρα πίσω, Η πίσω αυλή της Ευρώπης Αράξουμε όλες εδώ πέρα λοιπόν, ε, εντάξει, Εγώ δεν, δεν έχω αντίρρηση και... για να είμαστε καθαροί Γιατί δεν έχω αντί και φιλόξενη πρέπει να είμαστε και πρέπει, η Ελλάδα χρειάζεται, χρειάζεται και άλλους ανθρώπους να προσθέσει το εργατικό της δυναμικό. Αλλά με τους όρους της Ελλάδας. Όχι με τους όρους πότε η Γερμανία θα ανοίγει, πότε θα κλείνει, τι θα κάνει. Ναι, πάντα ένα ένας που θέλει να πάει στη Σουηδία, ας πούμε, ή στη Γερμανία, που δεν στοχεύει να έρθει στην Ελλάδα και παρκάρεται στην Ελλάδα από την Ευρώπη, Μακάρι να βρει ο άνθρωπο και τη δουλειά που λες εσύ και να έχει και τι δεξιότητε που χρειάζονται. έτσι. Ε, αλλά άλλο η Ελλάδα, και πάλι η λέγοντας. οποία η Ελλάδα είναι ένα από τα παλαιότερα μέλη από τα πρώτα μέλη τη Ηνωμένη Ευρώπης. Από τα mm. πρώτα. Δηλαδή μετά πρώτα, τα αρχικά πρώτα μπήκαν δύο και μετά η Ελλάδα. Δεν μπορεί να ισχύει ό,τι ισχύει για έναν Έλληνα και μια ελληνίδα η ελεύθερη κίνηση σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον να ισχύει το ίδιο και για κατοίκου. Που έρχονται από άλλε χώρε. Μην α... μας μπερδεύει το θέμα ε, τη ε, πρόσφυγα, το οποίο είναι ιερό. Άμα μπει όμω στη λογική που μπήκε ήδη η Γερμανία και να μην πλατιάσουμε άλλο. Ε, Ξέρει, ε, Ο έλεγχο, α πούμε, στα σύνορα. Μάλιστα. Από που έρχεσαι, μπάμπη. Έχει μαυρίσει και πάει και διακοπές Την πάρω. Να σε κόψω <laughs> λίγο. Ε, σε κόβω. Είσαι λίγο αρπαγμένο, είσαι λίγο μελαχρινούλη. Του γαλάκη. Α πρίλα αυτό, α Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Έτσι. Θέλω να πω ότι αυτό είναι όπω το είπε και ο Κυριάκο Μουτσοδάκη: είναι η κατάργηση τη Σέγγεν. Γιατί γι' αυτό το πράγμα μιλάμε. Τώρα, να πούμε πολλέ καλημέρε, να είστε καλά που μα καλωσορίσατε έτσι Παρασκευιάτικα, να είστε καλά που γουστάρατε και τον Αγωγιάτη. Ε, και είπαμε ναι, κάθε Παρασκευή αφού αγαπάτε να η το πούμε. Σε αυτή εδώ λέει πώ και πώ το περίμενα το τραγούδι. Να τη φτιάξουμε και τα κέφια. Ναι. Όσο μπορούμε βέβαια, μέσω ενό τραγούδιου. Πρέπει δε πω ότι άκουγα τώρα το πρωί τον πρόεδρο τη ΕΙΔΑΠ. Τον Νίκο Τεστραβελάκη. Ρε παιδιά. Τον πρόεδρο, ποιον πρόεδρο. Τον πρόεδρο τη -E Ναι, για πε. Τώρα δεν θυμάμαι και το όνομά Α, ναι ναι, ναι, ναι, ναι, κατάλαβα πιο λε. Ναι. Ρε παιδιά, φτάνει στα όρια κάποια στιγμή, δεν ξέρω πώ να το πω. Αισθάνεσαι ε, σχεδόν μειονεκτικά ω πολίτη. Όταν ακούς ότι ρωτάνε, α πούμε, τον πρόεδρο τη -E για το θέμα των κλιμακίων που συζητάγαμε χθε. Mm -hmm. Και ρώτησε ο Νίκο το, το, τον πρόεδρο για το, τον κύριο Στεργίου, να Ευτυχώ ε, τον ρωτάει ποιε είναι οι κλίμακε. Δεν θυμόταν λίγο. Ναι, Ό, είμαι... δεν ήταν στα πράγματα που πρέπει να ξέρει ο πρόεδρος Μπάμπι, βου τι λε. <laughs> Φεύγω, παιδιά, πάω στη Ρέιμπου <laughs> Κόντρε να πιω λίγο νερό. Ειλικρινώ, ε, Δημοκρατή μου εξελέγει. Όχι, όχι, έχω φύγει όπω γενι... είμαι. γενική όπως... συνέλευση τη ΕΙΤΑ. Δε δεν ήταν στα ερωτήματα. Κατάλαβα, κατάλαβα. Έχεις, ε, σε έχουν βάλει εδώ για να προωθήσει φάρμακα κατά τη πίεση. <laughs> <laughs> δεν είναι δυνατόν να ακούω αυτό το πράγμα. Διασυγγνώμη, δηλαδή, αν ακούτε από τον Μαξίμου που φαντάζομαι ότι ακούτε, είναι δυνατόν να, ερωτ... να ερωτάτε, ο πρόεδρο σε ιδέα ποια είναι τα κλιμάκια που ισχύουν και πώ θα αλλάξουν. Δεν τον άκουσα, στον Νίκο βγήκε. Στον Μα και αυτό ο Νίκο δεν μπορούσε να του πει: ξέρεις, θα σε ρωτήσω και αυτό. <laughs> να ψάξει να το βρει. Ρε φίλε, συγγνώμη, αλλά δεν τον Καλά, το λογαριασμό, λογαριασμό <laughs> νερού <laughs> δεν, τον... δεν έχει πληρώσει <laughs> ποτέ. Δεν έχει να του πει πόσα Λογαριασμό νερού δεν έχει πληρώσει ο πρόεδρο σε <laughs> <laughs> Λέω δεν τον ρώτησε πόσα κυβικά μέτρα νερού υπάρχουν στο Μόρνο ξέρω εγώ και να του κανει δυο 2-3 δύσκολες Από αυτές οι ερωτήσεις που είναι πραγματικά παγίδα ρε παιδάκι μου Πόσα κλιμάκια στις... υπάρχουν για τον λογαριασμό των μόντων Μα γι' αυτό διευθύνω τη ΣΕΙΔΑΠ δεν βγαίνει ποτέ στη... Έχω φύγει όπως είμαι πάω στον ψύχθια αυτή στη Rainbow Waters Να πιω το νεράκι μου για θα με τρελάνει ο Παπαδημητρίου εδώ πέρα Το έχω πάρα πολύ ανάγκη Το πρώτο ποτήρι είναι ελεύθερο Θα το πάρω και κρύο σήμερα γιατί ήταν... Ήταν ψυχρολουσία η απάντησή σου Δεν οφείλει ο πρόεδρος να γνωρίζει αλλά με έστειλε αδιάβαστο. Ευτυχώ βέβαια πρέπει να πω ότι αν κάνετε κέφι, μπορείτε να πηγαίτε το νεράκια σα από τη Ρέιμπογκ waters. Καθαρό, φιλτραρισμένο, σε θερμοκρασία περιβάλλοντο, ζεστό, κρύο, όπω σα αρέσει. Και βεβαίω να καταργήσετε και τα πλαστικά μπουκάλια, όπω πολλέ, πολλέ φορέ λέμε. 811-34-34-34. Ξεδιψάστε, ξέχνιαστε και μάθετε και περισσότερα. To... <Κατάλαβες> εσύ τελικά. Ποιο παιδί μου. Θα ακριβίνει, δεν θα ακριβίνει, θα αναπροσαρμοστεί. Μπορεί να ακριβίνει, μπορεί και όχι. Αλλού θα ακριβίνει, αρέσει, αλλού θα μείνει μ α, σταθερό. Μαρέσι αρέσει η σαφήνεια τη απάντηση. Ε, ναι, πραγματικά, δίνοντα ο πρωθυπουργό και τη συνέντευξη στο το Κρέντιο. Θα είπε ο ε, Σκυλακάκη τώρα. Δεν... Εκεί ήταν να Το αν δεν βρέξει τα δεν απάντηση Α, μα να χιονίσει. Το άδεια <laughs> βρήκα. <βρίξε, laughs> <στα χιλιά. laughs> το μακάρι να χιονίσει <laughs> είναι η καλύτερη απάντηση στα θέματα του νερού. Είναι Παρασκευή, πρέπει να είμαι χαλαρό. Να Πού να, να τα ξέρει εσύ, Να τώρα και εγώ τα κοιτάζω που υποτίθεται ότι τα θυμάμαι περίπου. Αλλά εγώ θυμάμαι την πρώτη κατηγορία του σπανίου στην Κυριακή. Αλλά είσαι πρόεδρο <laughs> Σεϊδά. <laughs> Όχι, επειδή ετοιμάζομαι να πάω για πρόεδρο λοιπόν τη Σεϊδά που τα διαβάζω. Μέχρι 5 κυβικά. Οπα. Λέγε πόσο. Ετοιμάζεσαι να πα για πρόεδρο Λέγε πόσο. Διά ρίξα. Από 5 έω 20 κυβικά. 64 λεπτά όταν το είχαν φτιάξει αυτό το θυμάμαι εκεί παλιά γιατί είχαμε περάσει μια περίοδο λειψίδριας και δυσκολιών είχαν βγει το ότι είχαμε γράψει εναντίον τους αν περάσεις τα 20 κυβικά 1.83 έτσι αν περάσεις τα 20 κυβικά πρόσκεισε 35 λεπτά είναι το απλό και Με, μετά και αν, αν περάσεις τα 20 1.83 πάντως το αν θα ή όχι νομίζω ότι είναι ολοφάνερο από την ε, σύμπτυξη που θα γίνει από την ε, το, το μάζεμα αυτό των δημοτικών επιχειρήσεων ε, ε, ίδρυυση και αποχέτευση, και που θα γίνουν, ξέρω εγώ, αυτό που είπαν, μια ιδέα τεράστια, ξέρω, γιγαντιαία, με αττική, με κορυθία. με με με, με χαμός, έτσι. Αυτό το πράγμα ε, θα φύγει, για παράδειγμα, από τη σταθερή χρέωση που έχουν πάρα πολλοί που πληρώνουν 15-20 ευρώ το μήνα ανεξάρτητα με την κατανάλωση. Θα... Ποιο το έγινε αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλέ δημοτικέ επιχειρήσει που έχουν σταθερή Α, χρέωση, ε, ε, πάντως πι... έχω ξέρω δημοτικέ επιχειρήσεις νερού που το τόχνε... έχουν τίποτα τρίχες δηλαδή 5 λεπτά και άλλε οι οποίες ειδικά αυτές που έχουν βάλει τώρα τα συστήματα αφαλάτωσης που το έχουν 12, 14, 15 ε, όχι, μα συγχωρείς, 1 ευρώ και κάτι mm -hmm. Λοιπόν θα σταφέρω γιατί κάπου τα είχα σημειωμένα Και τα τώρα που μαζί. θα μεταφέρει τα μου απαντήσει μου πατήσεις από την τιμή μέχρι τη... Τη... τη χαμηλή μέχρι την ψηλή αν όντως θα γρυβεί το νεράκι Θα σου κάνω mm. ε, ε, προετοιμασία να γίν το νερό δεν ξέρω εγώ. Δεν ούτε. κάνω εγώ για πρόεδρο. Αλλά όλο μαζί το. <σχίλιο> Συνήθω θέλω να ξέρω. <σχίλιο> όλο <μαζί> το κύκλωμα <σχίλιο> του νερού <σχίλιο> πρέπει yeah. να αναθεωρηθεί όλη η διαδικασία. Τα πάντα όλα. <Σχίλιο> Έχω εδώ και τον <σχίλιο> Νίκο, τον ε, Σαβρανίδη που μου κάνει νοήματα για να πάμε στη σκλήση των ειδήσεων. να κόσμο που σου κάνει τέτοια νοήματα και όχι άλλα νοήματα. Γιατί του άλλου κάναν άλλα νοήματα και μπερδεύτηκαν. Θέλω, Νίκο, να αναφερθώ σε κάτι όμω για μου το επιτρέψει. Βρισκόμαστε, παιδιά, στο δάχτυλίδι της κυφησίας. Και εκεί... Είναι μεσημεριάτικα ο Ιωσήφ Καλαμαράκης <laughs> Και γίνεται. Και μοιράζει λεφτά. <laughs> και γίνεται πάρτι κανονικό. Γιατί ήταν και η εξαγγελία. 20 τυχερά ταξί θα έχουν ευκαιρία να κερδίσουν δωρεοεπιταγέ των 50 ευρώ για κάψιμα τα πρατήρια τη Αζίαν. Και εσεί μένετε πάντα συντονισμένοι εδώ οι φίλοι ταξιτζίδε στην εκπομπή και τη Αμαλία του... και του Ιωσήφ. Τρει με πέντε το απόγευμα. Και μπορεί να είστε ένα από του τυχερού. έγινε κανονικό πάρτι, έτσι. Καλό <laughs> <laughs> Ωραία πράγματα. Εδώ είναι ένα Περίμενε. περίμενε. Όχι, περίμενε. όχι, θα το πω. Να, το πεις, να μην πω, το πω εγώ το τραγούδι το παίζουμε γιατί ήταν μια τέτοια μέρα που γεννήθηκε η Τζόνι Φλιππ. Ακού. Να μην το πω. Να μην το Αμέσα πω. Όχι, να το πει και μετά. Αμέσω να με διακόψει, Ήσανε... ενώ έχω να σου πω τα καταπληκτικά μηνύματα των ακροάτων. Έχει το μήνυμα από τη Λίτλ. Λοιπόν. λοιπόν, το ξέρετε, μην φαντάζομαι ότι το καλοκαίρι δεν τελειώνει αν δεν γίνει πρώτα το Rises Fest. Με το επικό Soldown του Ιουνίου. Το Rises Fest ξανά έρχεται στο κέντρο τη Αθήνα με μέγα χορηγό τη Λίτλ. Και με τη σειρά προϊόντων Νόμα την 5η 19, Σεπτέμβρη, για να γίνει σωστά ο αποχειρετισμός του καλοκαιριού. Μπορείτε να πάτε να χορέψετε, να να γνωρίσετε από κοντά τα τοπικά προϊόντα νόμα της Lidl με happenings και μοναδικά δώρα. Λοιπόν είναι μοναδικά... Να το πω έτσι, οι αντιδράσεις ρε παιδί, τα σχόλια και τα λοιπά, κάποια από αυτά μοναδικά. Λέμε Ξε... γιατί τώρα θα μου πεις, θα σου πω... Τι τιμή έχει. Θα σου πω το εξή. Αγώ τι έχει αποστηθεί. Θα σου πω αυτό που γράφει. Όχι, αν να κάνουμε πρόεδρο, πρέπει τουλάχιστον <laughs> αυτό τον το θυμάστε. από, από κεράτσινη, τα όλα, παιδιά. Τα κλιμάκια δεν τα σώσουν. τον Εντάξει, οκ. Όχι, Πάω, λέει και κάποιο άλλο. άλλο Α πούμε, εγώ δεν έχω απάντηση παρόλο ότι τα προσέχω όλα αυτά, υποτίθεται. <laughs> ε, βέβαια, βγαίνουν κάθε δύο μήνε, νομίζω, ΕΙΔΑ, έτσι πηγαίνει, Ότι κάθε πότε είναι, κάθε ένα μήνα η κατανάλωση κάθε νομίζω. Μπορούμε να είμαστε σοβαροί με όλα αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μα. Ε, η όποια ανάλυση πρέπει να έχει δεδομένα και όχι μόνο ε, κάποιε εξαγγελίε κλπ. Πρέπει να το δείσετε, yeah. παιδί μου, απλωμένο όλο να καταλάβει. Ένα που, που θα κάνει δουλειά θα τα προσέξει. Τέλο θα... μου φάνηκε πολύ σοβαρό. Δεν ήξερα. Δε Από τον έβγαλαμε εδώ μια μέρα το γενικό γραμματέα. Μου φάνηκε σοβαρό άνθρωπο. Ε, ε, εγώ δεν θα σου πω ότι δεν θα κάνει δουλειά και θα την κάνει σοβαρά. Απλώ λέω ότι είναι σαφέ ότι θα πάμε σε αυξήσει. Δεν ξέρω αν θα υπάρχουν και κάποιες ελάχιστες Μήπως θα πάμε σε αυξή του νερού τελειά. Τώρα και ο Μάικς το πήρε στην πλάκα, τι σημαίνει ξέρω εγώ, ε, αναπροσαρμογή και αν δεν σημαίνει αύξηση και πάει λίγο το πράγμα. Our... Our... Our... Θέλεις να σου φτιάξω τα γεύχια τώρα ή... Δεν ξέρω, εγώ έχω να σου πω διάφορα πράγματα όμω τα οποία πρέπει να τα πούμε οπότε φτιάξουμε τα κέφια να τα πούμε. Είναι εκτό ΣΥΡΙΖΑ αυτά που θα μου πει. <laughs> Α, ναι, ναι, ναι. Είναι, είναι τίποτα μπροστά στα ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα τίποτα. Απλώ θα τα λοιπόν. πω έτσι για να τα έχω πει. Ηχητική καταγραφή χθε ε, σχετικά αργά το απόγευμα από την Κουμουδούρο. Χαρητήρια! Έτσι, γελάκια Δεν Υπάρχει ο νούμερο, Ο έβγαλε και είπε ότι αυτά δεν με εκπροσωπούν, δεν είμαι εγώ που το οργανώνω. Ναι, κοίτα, και πρέπει να του αποδώσουμε και την πραγματική του διάσταση. Έτσι, αυτά που ακούσατε, Δηλαδή. Ούτε δέκα άνθρωποι. Ναι, ακριβώ αυτό. Λέει, πήραμε δύο μηχανάκια, δύο δικάβαλα και καταδίκαμε στον κομμοδούρο. Δεν είναι ε, δικάβαλα, δε, δε, ναι. αλλά όταν ναι. ήταν εκατό άνθρωποι, σου λέω εγώ, και ήταν πάλι οργανωμένα και στημένα σε διάφορε άλλε περιστάσει και εναντίον άλλων πολιτικών, τα λαμβάναμε υπόψη μα και λέγαμε όργι όχι λαού. Εγώ τα πάντα υπόψη μου. Ακόμα και αυτά τα οποία έβλεπαν είναι καραστημένα από τη Χρυσή Αυγή για παλιότερα. Αυτοί οι Ιταλοί. Πήρανε την τέχνη από την αριστερά και την κάνανε super τέχνη. Καλά, κοιτάξτε, ναι, δεν θα τσεμπίσω τώρα ε, στην προβοκάση για τη ε, συγκεκριμένη. Εξάλλου ε, άρχισε από χτε να έχει διαγνώσει από του ακροατέ. Ό,τι και να πούμε θα γυρίσω στο σπίτι. Σε... Αν η διαμαρτυρία σημαίνει κάτι. Να σου πούμε την... κάτι. Να με για... πραγματικό. Επί... Και άλλο πώ οργανώνεται. Επειδή οργανώνεται. Εστίνεται με... προφανώ. Απ' την ίσπα. Μα γι' αυτό οργανώνεται η αριστερά καλύτερα από ό,τι σου. Με σε πιάνει αντιπερισόδο πάλι. Δεν είναι επειδή δεν είναι γι' αυτό ο περισσότερο όταν έχει να οργανώσει κάτι, πάει με την ταυτότητά του μπροστά και το κάνει. Δεν έχει πρόβλημα. Χαίρομαι πάρα πολύ που το έλεσαι. Τώρα, για να γυρίσουμε στα χθεσινά. Εντάξει, μαζεύτηκαν 10 άνθρωποι. Να ήταν και 15 για να μην του αδικούμε. Οι άνθρωποι αυτοί είναι υποστηριχτέ του Στέφαν Κασελάκη. Εχθέ έγινε ένα οριμαγδό διαρών ε, με φήμε, με με με με. με. Ε, προηγήθηκε ένα τηλεφώνημα. Ένα τηλεφώνημα από τον μέχρι. Πρότεινο διευθυντή του γραφείου του κ. Κασελάκη, τον κύριο Καπνισάκη, στην κυρία Σβήγκου. Ε, η κυρία Σβήγκου δεν είχε απάντηση για το ποιο ε, ο... αυτή την ώρα έχει την ευθύνη. Ε, ο Καπνισάκης όμω δεν έπρεπε να φύγει από το γραφείο. Είδε πάλι, πάλι τα Αφού ίδια. έχει ευθύνε διοικητικέ και νομικέ, έπρεπε να καθίσει εκεί μέχρι να έρθει αυτό που θα τις αναλάμβανε, να υπογραφούν τα σχετικά χαρτιά και μετά να φύγει. Ο Μπάμπη είναι πάλι στην πέμπτη σελίδα. Μόλι ξεκινήσαμε την πρώτη. Είμαστε στην πέμπτη σελίδα. Ε. Α, αφού το θέλει έτσι, θα σου απαντήσω ε, κι εγώ. Τα πε μου. Δεν τα καταλαβαίνω τι καλά κάνει. Με εγώ, τη όλα μεγάλη αυτά. λοιπόν καθυστέρηση τη αντίδραση τύπου ραταμπλάν, η πρώτη σελίδα είναι ε, μομφή ερ άρα και έχουν περάσει 4-5 μέρες που αποφασίζεις ότι δεν είσαι έκτοτο γιατί είπε την άποψη του Κοντιάδης. Ωραία, και δεν μου Αυτό λες, είναι αντίδραση. Εσύ που τα παρακολουθεί καλύτερα. Εσύ που τα παρακολουθεί. Εσύ αναγκάστηκα να τα παρακολουθήσω κιόλα. Ωραία, ναι, ναι, λοιπόν, λένε, αλλά για όσου το παρακολουθούν, γιατί τώρα υπάρχουν διάφοροι ειδικοί πάλι. Εδώ αντιλαμβάνομαι το εξή. Κυρίσει έκτοτο τον πρόεδρό σου, τον αρχηγό σου, με διαδικασίε εσωτερικέ, Νόμιμες Τις οποίε αποδέχεται ο πρόεδρό σου. Πάμε και, και τι προκαλεί. Δεν εξηγεί για ποιο λόγο, Ποιος? δεν εξηγεί τι έκανε στραβά, δεν εξηγεί ποιο είναι το σχέδιο, δεν υπάρχει τίποτα απολύτω. Είναι απλώ δεν μα κάνει. Μπάμι Αυτό έχει γίνει. Εξηγήσει, γιατί Αυτό, το... Το... Εξηγείς, γιατί... Αυτό το λες εσύ, το σωσί, δημοκρατική διαδικασία στάσεις, στάσεις, σε ένα στάσεις, δημοκρατικό κόμμα. Στάσεις, να τελειώσω λίγο τη σκέψη μου. Μα Εγώ είμαι έχεις... παλιός οπαδός βάζεις... και δεν είσαι υποχρεωμένο να το θυμάσαι. Αν Μα... βάζει, 10 πράγματα, Λες 20 επιχειρήματα. Λες για παράδειγμα. Γιατί έγινε η Μομφή, Για να απλώσει το σχέδιο τη επόμενη μέρα από κάποιον Τι έλεγε η Μομφή, Τι λέει, δεν κάνει. Ναι το δεν κάνει δεν μου λέει τίποτα Μα να συγχωρήσει έγινε διαδικασίες Φίγαν και το ψήφισαν άνθρωποι πάμε ε, πάμε Αυτός πάμε. δούλεψε 10 μήνες Το δεν κάνεις ποιο το λέει Έρχεται, λοιπόν. Υπάρχει πίσω λέει. κάπου κρυφά σε αυτό το κόμμα Υπάρχουν πρετοριανοί Οι οποίοι κοιτάνε για την καθαρότητα του κόμματο Για να συνεχίσει το κόμμα Την μεγαλειώδη πορεία του Αλέξη Τσίπρα Τι είναι αυτοί όλοι τι, τι είναι, Ζεμπάμπι, εσύ. Ενώ, έχεις τι είναι αυτή η αλληλεγγύα. Αυτοί, ρε αυτοί, ρε αυτοί, ρε αυτοί ρε οι τύποι ρε που ρε τα ρε. κάναν όλα αυτά, που τα οργάνωσαν, ρε που πήγαν και κατέβασαν πάπη, αυτή πάπη, την πάπη, πλατφόρμα. Πάπη, πάπη. Τι θέλ... είναι όλοι θέλ... αυτοί. Θέλει να φύγω για να γυρίσω λίγο αργότερα. Γιατί, κάθε Α. φορά που λε κάτι θα πρέπει να με αφήνει να σου απαντάω κάτι. Από το ρεπορτάζ. Ναι, δεν γίνεται να τελειώνει όμω. Δεν λέγεται τώρα γιατί δεν θα φύγει. ο με την πόπη, δεν γίνεται. Κάνουμε χρόνο. Ρωτά ποιοι είναι αυτοί. Εσύ έχει περάσει από κόμμα. Δεν υπάρχουν στα κόμματα οργανά. Δεν υπάρχει κεντρική επιτροπή. Η κεντρική επιτροπή δεν έχει εκλεγεί από τον κόσμο όπω έχει εκλεγεί και ο πρόεδρο. Ο πρόεδρο δεν είπε στην κεντρική επιτροπή: Κάντε μου μομφή. Ο πρόεδρο το είπε. Ο, ο Στέφανο. Άλλο το σου είπε. λέω εγώ. Σε Όχι, άλλο μου απαντάς. Σου, σου απαντάω για το ποιοι είναι αυτοί. Μου λες για τι διαδικασίε που ακολουθήθηκαν. Λέω ότι είναι οι συνεργάτε του, οι εκλεγμένοι, όπω και αυτό από αυτού που πήγαν και ψήφισαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Να απαντήσω αυτό. Είναι. Μου απαντάσω ότι οι διαδικασίε στηρίθκαν. Και εγώ σχολιάζω τι διαδικασίε και λέω ότι οι διαδικασίε αυτέ δεν με πείθουν, εμένα ω πολιτικό. Δεν με πείθουν ότι είναι οι διαδικασίε ενό ανοιχτού, δημοκρατικού και καλά οργανωμένου κόμματο. Γι' αυτό και στι μεγάλε δημοκρατίε. Δεν διαφωνώ δεν κάτω, δηλαδή, δηλαδή, σκέψη. Δηλαδή, αλλά είναι άλλο αυτό. Στι μεγάλε δημοκρατίε, τα καταστατικά, ο τρόπο λειτουργία των κομμάτων, όχι λεπτομέρειε, κάθε ακόμα έχει διάφορα πράγματα να πει δικά του. Αλλά τα βασικά που είναι αυτά. Αυτά είναι τα βασικά που λειτουργούν τι λειτουργίε έχει και τα λοιπά. Αυτά ορίζονται με νόμο. Τα κόμματα πρέπει να λειτουργούν με νόμο, μόνο στην Ελλάδα τα κόμματα. Δεν λειτουργούν με κοινό νόμο, τα κοινά του σημεία. Δεν κρατούνε λογιστικά βιβλία τρίτη Βαθμίδα, δηλαδή ψηλή βαθμίδας. κρατάνε ένα τευτέρι και τελειώσαμε. Έτσι, μόνο στην Ελλάδα δεν μπορεί κάποιο να πάει στα δικαστήρια τη Ελλάδα, στα δικαστήρια τη χώρα, όταν έχει μια διένεξη με το κόμμα του. Πηγαίνει yeah. και δικάζεται από τους Πρετοριανούς του καθενός κόμματος mm. Αυτά δεν είναι δημοκρατικά πράγματα mm. Και αυτό ήταν που ήθελα να σου πω Τελείωσα Οι okay. <Τι Τι> Πρετοριανοί δεν έχουν εκλεγεί <Τι> Οι Πρετοριανοί, ξαναλέω, δεν έχουν, έχουν, έχουν εκλεγεί Υπάρχει και επιτροπή Αυτό Έθω. δεν μου είπε πριν δεν το κατάλαβα σωστά. Λε οι Πρετοριανοί. Και εγώ αναρωτιέμαι, γιατί είναι Πρετοριανοί Α, ό, ότι οι Πρετοριανοί είναι. δεν εκλέγονται, βέβαια. Είναι μερικά πράγματα που είναι πάρα πολύ απλά. Όλη αυτή η διαδικασία είναι πρωτοφανή. Δεν την έχουμε ξαναζήσει ποτέ σε κανένα κόμμα κτλ. Σωστό. Είναι μια διαδικασία που κατά τη γνώμη μου μπάζει γιατί έχει αυτό το κομμάτι που ψηφίζουν μυστικά και φανερά από το τηλέφωνο η μισή. Όλο αυτό το πράγμα είναι να μπορεί κανένα. Είναι όμω επίση, Μπάμπη, κάτι στο οποίο. Ο ίδιος ο Στέφανος, ο Κασελάκης, έσπρώξε τα πράγματα. Άρα θέλω να πω, δεν είναι κερδίζω, πανηγυρίζω, χάνω και κλαψουρίζω. Mm -hmm. Το Πώς έχεις πρόκαλε... Αφού αυτόν βάλανε. Αυτός ήταν και ο, και ο χαρακτήρας του ανθρώπου, η προσωπικότητά του ε, μας το όδειξε κατευθείαν. Με συγχωρείτε, δηλαδή, όταν πήγαινε στον αγαπητό, όταν πήγαινε σπίτι του και από μέσα ήταν ο αγαπητό Ευαγγελάτο, δεν μα έδειξε ποιο είναι. Τώρα τον πρωτο... ε, δηλαδή, να... το ανακάλυψαν οι πρωτοτέρε. Με προσπαθώ το να αυτό. Προσπαθώ να καταλάβω <laughs> αυτά τα λογικά άλματα που κάνουν. Βάζεις ένα θέμα. Ξαναλέω, δεν είναι κάτι το οποίο ο ίδιο έσπρωξε τα πράγματα. Ποιο μέσα στο σύνδεσμο. ΣΥΡΙΖΑ... Ο, ζη... Κα... ο Κασελάκης δεν ζήτησε με αυτέ τι διαδικασίε να του κάνουν προτάσει ομορφή. Δεν, δεν, με του είπαν να ναι, δεν του είπα να μην κάνεις πρόταση Να μην ζητήσεις την πρόταση μομφής το Αλλά καλό να προκαιρείς εκλογέ. Γιατί στην έχουμε στημένη Αν δεν το ζείτε για αυτό θα του τα βάζανε εκείνοι Θα σου πω εκείνοι, κάτι για το, το στημένη Και τέλος πάντων οκ okay, Νομίζω ότι ο χρόνος ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να τελειώσει κάπου εδώ Εχθε. Ε, ε, πώς το λένε συγκροτήθηκε πάλι πώ μαζαίστηκαν τη πολιτική γραμματέας Πολιτική γραμματέα έχει 21 μέλη Ναι 17 ψήφισαν έτσι το λέγαμε για τη Σοβιετική Ένωση. Ε, Πολύ τυρό λέγαμε Νο, νομίζω, και κάτι εννοούσαμε νομί, κάποτε. Νομίζω ότι και η προβοκάτσια κάποια στιγμή έχει τα ωριά. Δεν είναι προβοκάτσια. Ε, εντάξει τώρα. Δεν είναι προβοκάτσια, ε, ε, είναι άποψη okay. για το πώ λειτουργούν. Δεν μπορώ να έχω την άποψή μου την για το πώ λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Συγγνώμη, έχει και από μένα γίνεται σεβαστή. Απλά δεν γίνεται σεβαστό από σένα ότι προσπαθώ να πω μισή κουβέντα και δεν με αφήνει. Έλα, παιδί μου, πήγαινε γρήγορα. Ότ Θα το προλαβαίνω. Εγώ να πάω γρήγορα ή εσύ που είσαι εντίζελ. Έλα, το βουλώνω, λέγε. Εχθέ λοιπόν. Φάνηκε ότι μια πολιτική γραμματεία που μέχρι την Κυριακή την έλεγχε την ο Κασελάκη, είχε την πλειοψηφία εκεί. Θυμάσαι ότι αυτοί που διαφωνούσαν ήταν 8. Να κάνω μια στην ερώτηση. πολιτική γραμματεία ήταν 8. Αφού την έλεγχε, πώ την έχασε μέσα σε λίγε ώρε, Προφανώ την έχασε ακριβώ και με τη δική του στάση στην Κεντρική Επιτροπή. Όταν ανεβαίνει και βρίζει επί τη ουσία αυτού του οποίου υποτίθεται ότι θα του ηγείσαι. Το τα δέχομαι okay. όλα αυτά τα πράγματα για να πάμε σε άλλα μόνο, πιο σημαντικά. Μόνο μία, μία υποστηριχτική ψήφο πήρε και ήταν τη Θεοδόρα Παράξενο γιατί τη Θεοδόρα, αλλά εν περιπτώσει. Είσαι ο Δεν μπορεί να αποφύγει κανείς τον εαυτό του.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 Και επειδή δεν έχετε, σου κάνω ρελάνς, δεν έχετε πολύ χρόνο ακόμη, τρεις μέρες την πάρω, δύο άτομα, ακτοπλοϊκά, αυτοκίνητο, όλα πληρωμένα, στο παλιό ΣΠΑ ΟΤΕΛ, θα πάτε με SeaJets, δύο στρώματα προφάιλ από τη... Σειρά Bodytopia της Greco Strom Ηλιακός θερμοσύφωνας 160 λίτρων από τη Maytherm. Therm Όλα αυτά μπαίνετε στο Instagram Παπάκι Real Group Greece Βρίσκεται το πως του διαγωνισμού Μπαίνετε στο διαγωνισμό η κλήρωση Τη Δευτέρα 16 ε, Στην εκπομπή νυφλή Στάτη. Voilà. up Με τη Σικάγο. Επιστρέψαμε μια που η φωνή των Σικάγο 5 έχει σήμερα για γενέθλια. Να αφήσουμε λίγο τα του Σίτζα και αν θε αργότερα, γιατί δεύτερο ή μη χρόνο δεν θα αντέξω. Ε, βέβαια, πρέπει. Όχι, δεν κάνουμε το ίδιο, αλλά έρχονται και άνθρωποι στην επόμενη ώρα. Εντάξει. Πρέπει και αυτοί <στοί> να ενημερωθούν, γιατί <στοί> η ζωή του εξαρτάται από το τι συμβαίνει στην κομμουνό. Να σε ρωτήσω κάτι. Καλά, κατά τη γνώμη μου. Την είπαμε να <στοί> πούμε άλλα για το Σίτζα. Αφήστε <στοί> <Άστα, άστα, άστα, στοί> <στοί> για την άλλη ώρα. <στοί> Εγώ θέλω να σου ούτ πω. Πούμε... Ούτω ή άλλω νομίζω ότι τα είπε όλα και η χθεσινή δημοσκόπηση. Να σε ρωτήσω κάτι το οποίο σίγουρα αφορά του πολίτε και Τέλο πάντων, μα ακούν. Σε σχέση με τη μείωση των επιτοκίων κτλ., θα δούμε εμεί κάτι σε αυτό, δηλαδή θα έχει κάποια επίπτωση, α πούμε, η χτεσινή εξαγγελία τη κυρία Λαγκάρτσα. Το πρώτο τοποθέτησε. που δεν πρέπει να έχει επίπτωση ναι. είναι ότι δεν πρέπει να μειώσουν οι τράπεζε τα επιτόκια καταθέσεων, διότι θα, θα γίνουν αρνητικά σε περίοδο πληθωρισμού. Οι ελληνικέ τράπεζε μιλάμε, γιατί οι ξένε θα έχουν λίγο πιο πάνω. It's a joke, έτσι. σε βάρο των τραπεζών. Λοιπόν, η ECB, όπω τη λένε ελληνικά. Η κεντρική μα τράπεζα, γιατί αυτή, αυτή μανατζάρι το ευρώ, ε, έκανε αυτή τη μικρή μείωση. Ε, το είπαν και οι ίδιοι ότι είναι μικρή. Είπαν ότι δεν θα κάνουν επόμενη σύντομα, άρα δεν θα την κάνουν μέχρι το χειμώνα, αλλά την έκανε. Γιατί την έκανε, διότι εκτιμώ ότι ναι, μεν ο κίνδυνο του πληθωρισμού, γιατί υποτίθεται ότι ανεβάζουμε τα επιτόκια για να αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό. Ναι, μεν ο κίνδυνο του πληθωρισμού δεν έχει παρέλθει, αλλά είναι under control σε κάποια κράτη, όχι σε όλα το ευρώ. Αλλά υπάρχει ο κίνδυνο τη ύφεση που είναι πολύ πιο κοντά σε κάποια κράτη, αλλά τα μεγάλα κράτη, όχι σε όλα. εμείς ας πούμε, δεν είμαστε σε ύφεση δεν έχουμε αυτόν τον κίνδυνο. Έχουμε όμω μεγαλύτερο πληθωρισμό από αυτόν που θα έπρεπε να έχουμε αυτή τη στιγμή. Άρα, έκανε αυτή τη κίνηση. Αναμένεται και η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα να κάνει το ίδιο, το οποίο θα διευκολύνει πολύ και του δημοκρατικού στην καμπάνια του τώρα. Μια σου λέγω την κάνω είναι το αφισόριο. Είπε να μην μειωθούν. Τα επιτόκια καταθέσεων, που το ή πάρα πολύ χαμηλά. Έτσι δεν είναι. Ναι, αν δεν τα κλείσει για ένα χρόνο και είναι σαν να μην υπάρχουν. Εντάξει, τώρα μην μιλήσουμε πάλι για κλειστού λογαριασμού, γιατί την προηγούμενη φορά που το είπες, ήρθαν 400 μηνύματα τα οποία την ακούγαμε κανονικά. εμείς δεν έχουμε λεφτά και άλλο να πάμε μέσω Όχι, λέω ότι είναι το fact. Ούτε εγώ έχω okay. σε κλειστό λογαριασμό, το Θεό, μετά από σαν, ε, για το επιτόκιο καταθέσω, το καταλαβαίνω, γιατί είναι ούτω ή άλλω πολύ χαμηλό. Δεν είναι συμφέρον να πα στα λεφτά σου στην τράπεζα σήμερα. Για τα επιτόκια δανεισμού, ότι μειώνεται το επιτόκιο, δεν πρέπει να Σωστό. χαμηλώσει το κόστο του δανείου. Σωστό και ελπίζω ότι θα προχωρήσουν να το μειώσουν και λίγο ακόμη. Γιατί ρε παιδί μου, εγώ θυμάμαι, και μάλιστα το περάσαμε και ω παρέα εδώ πέρα, η πρωινή τέλο πάντων, η, mm -hmm. η αγρία τριά. Το περάσαμε, πώ να το πω, πολύ δύσκολα. Όταν ανέβηκαν τα επιτόκια. Φτάσαμε στο σημείο να μην είναι εφικτή η υπηρέτηση του δανείου, δηλαδή Απλήρωση δεν, είχαμε, δόσεις, δεν ναι. είχαμε λεφτά για τη δόση και αρχίσαμε να ψάχνουμε, πολύ σωστά, πολύ σωστά, ε, το λες. πηγαίναμε στι τράπεζες, ρωτάγαμε αν μπορεί να γίνει κάτι και κάναμε και κάτι ρυθμίσεις του τύπου «καλά για τον επόμενο χρόνο πληρώστε μόνο τόκους». Ναι, ε, τότε λες που ήταν τα άγρια οι πράγματα, ή τώρα, αγια πρόπερση μιλάω Άγιο για πέρση. Λοιπόν, βέβαια όσοι πρέπει να περάσει εκεί, οι τράπεζε δεν δίνουν αρκετά δάνεια. Οι μεγάλε επιχειρήσει που μπορούν να πάρουν αρκετά δάνεια δεν ενδιαφέρονται να πάρουν δάνεια από τι τράπεζε. Ε, άρα το πρόβλημα είναι μεγάλο, είναι τεράστιο. Διασώθηκε το τραπεζικό μα σύστημα και το πληρώσαμε πολύ ακριβά για τη διάσωσή του και θα την πληρώνουμε για πολλά χρόνια ακόμη. Πρέπει το τραπεζικό σύστημα όμω να δουλέψει για την οικονομία. Αυτή τη στιγμή δεν δουλεύει ακριβώ όπω θα περιμέναμε να δουλέψει. Άρα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Σου του Αμερικάνου ότι θα πάνε το τρομερό στην Αμερική. Είναι ότι ε, το, το κόστος εξυπηρέτησης του Αμερικάνικου δανεισμού του Αμερικάνικου κράτους του Φέντεραλ, όχι το, τα υπόλοιπα mm. ξεπέρασε, ξεπέρασε το ένα 3 εκατομμύριο δολάρια. αν είναι ποτέ δυνατόν Λοιπόν, εγώ από ό,τι κατέλαβα δεν είναι σίγουρο ότι θα δείτε εσείς κάποια διαφορά προς τα θετικά πρόσημα έτσι. Λέτε, Όχι ρε, θα πέσουν, θα, θα δεν, τα ρίξουν Δεν ρε. είναι σίγουρο Ας το ελπίσουμε εδώ θα μας... Μαθα... Δεν, δεν μπορώ να πω ότι είναι σίγουρο, yeah. αλλά πρέπει να τα ρίξουν και φαντάζομαι θα το κάνουν. Ρε μην απολογίσαι, δεν εσύ που θα πες θα είναι <laughs> όχι, σου λέω τι λέω. Δεν... <laughs> Πάμε σε έδεισες. Τιλάχιστον μπήκαμε με πιο σωστό τρόπο. Η ερώτηση του Μπάμπη ήταν «Πότε είναι αυτό» λοιπόν, Ναι ας... ρε παιδί, τα μπερδεύω πλέον. Μετά ας... από τόσα χρόνια στη ζωή μου, τα μπερδεύω. Άκου τώρα. Αυτό ξαναγίνεται νούμερο ένα. Στο μακρινό 1986. Αλλά ήταν και παλιότερα νούμερο ένα, δεν θυμάμαι να σου πω τη χρονιά, με τη Θέλμα Χιούστον, που είχε πει πρώτη το τραγούδι. Η Κόμιον που ακούμε τώρα το απογείωσαν κυριολεκτικά και βέβαια ήταν, θα έλεγα για πάρα πολύ καιρό, στο το πιο δημοφιλέ κομμάτι τη εφημερίδα. είναι χοροπηδάδικο τρελό. Χοροπηδάδικο, αλλά είναι και φωνάρα. Όχι, είναι όλο μαζί, είναι τέλειο. Μα τι φτιάχνουν οι μαύροι που δεν είναι τέλειο. Αυτό δεν είναι μαύροι λοιπόν. Ε. Ε. <laughs> είναι κάτασπρι. <laughs> <laughs> είναι Βρετάνη. Πώ παρέσαι να σε προβοκάρω για να ξεδιπλώνει τι γνώσει του ε, Λοιπόν, στο Real FM είσαι στα αληθινό είναι 97 και 8, η ώρα είναι 9 και 8 και είναι Παρασκευή, παρασκευή και 13 ε, για κάποιους δυσκολή μέρα. Και αυτό ξενόφερτο, Εμεί είμαστε το τρίτο και 13. Το Παρασκευή και 13 είναι ξενόφερτο. Εμείς έχουμε το τρίτο και 13. Ε, έτσι. Γιατί παρασκευή... είμαστε συνέχεια του Βυζαντίου. Ε, όχι μόνο. Είμαστε τον τη συνέχεια τον της σορροπίας των 12 που είναι από το 12 θεο κλπ. Το 13 έτσι πάει. Είναι ο κύκλο. Να και τίποτα άλλο ε, Ο νέο κύκλος είναι 12 Όπως έχουμε 12 μήνες χάμε και 12 θεούς Έτσι Το 13 σπάει τον ολοκληρωμένο κύκλο και τον χαλάει Το 13 λοιπόν είναι γκαντεμομέρα ούτως ή άλλως Αλλά εμείς ήμασταν στο 3ο και ούτε η άλωση της πόλης Ενώ αν θυμάμαι καλά παρασκευή <Το> Ήταν τρίτο Και, το από, θυμάμαι, το το λένε, και, ναι. και από εκεί τρίτη ηταν η πάρει ε, Στις άλλες χώρες Και βέβαια και εκείνο ήταν το παρα πολύ δημοφιλέ. Ε, Πολύ αγαπημένο, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ θρίλερ. Πρέπει να σου πω ότι ήρθε ένα σχόλιο. Ό,τι κάνουν οι μαύροι είναι τέλειο. Πώ μ' αρέσει που παίρνουν γρήγορα τα νοήματα yeah, yeah, οι ακροατέ μα. Okay. Ε, είμαστε μια εκπομπή διακρίσεων, όπω καταλάβατε, <laughs> με τον απολύτω διακεκριμένο κονσολιέρι μα εδώ πολιτικό τον Νίκο Τσαβρανίδη. Το και στο 2011 2018 η κυρία Ειρήνη Κούρτη περιμένει σχόλια, σχόλια να κτλ. Να πω ότι έσκασα μύτη το δεύτερη ώρα, εγώ τουλάχιστον με τρελέ χαρέ, διότι εκτό από τον Τέρνινγκ είδα την γκολιτή μου φίλη Πόπι, Χατσί, εδώ, η οποία. Σε τρομερή φόρμα πώς. από την εγώ που δεν την γνώριζα από κοντά ε, Θα μπορούσα να σου πω ότι ό,τι βγάζει Νέα ζωή <laughs> είναι <laughs> τέλειο <laughs> Άντε για να μπορώ να και τα παιδιά που μετά ακολουθούν εδώ Και την επόπη που επανέκαμψε <laughs> εδώ στη μεγάλη παρέα Ο Γιώργος Βρέτας σου γράφει εδώ και με το επίθετο αυτό μάλλον από εκεί είναι Προφανώς ότι η Σουέδη είναι παλιά κατάσταση στο Μόρνο, ένα μέτρο κάτω, δύο μέτρα, τώρα λέει κοντά στα 30 μέτρα ναι, κάτω. Ο Γιώργος μένει στο ψηλό χωριό όπως λέμε, έτσι είναι υπό, πάρα πολύ όμορφο. Και... Πολύ ερημικό επίσης ε, Για να φτάσεις μέχρι το ψηλό χωριό Περνάς εκεί από τα αρινά χωριά της δωρίδα, Περνάς και από το Μόρνο ε, Ο Γιώργος λοιπόν με τον οποίο είμαστε Είναι η καταγωγή του πατρός μου τα... Είναι υπέροχα μέρη εκεί πάνω εγώ, εγώ, εγώ λατρεύω, είναι και βέβαια και το κορίτσι μου Είναι η Γιούλια από εκεί ναι. ε, Του Πενταγιούς oh, <laughs> Δεν το ξέρω αυτό ε, Άλλο όμως το χωριό Τα κρατάμε τα καλά Η ορεινή Δωρίδα λοιπόν η πιο φτωχή. Της χώρας μας, ολόκληρη, πρακτικός. Έτσι, τη χώρα μα ολόκληρη, πρακτικό έτσι, τι λένε. Δεν είναι η πιο φτωχή, εγκαταλαμβανημένη η εποχή. Απόλυτο Ο ναι. Γιώργο μα είχε στείλει μήνυμα και προηγουμένω για το θέμα των ε, ιατρίων, που Ήταν, αν θυμάσαι καλά, τώρα ε, πάμε από τον Αστάλλο, που είχε πει ότι σε απόσταση 100 χιλιόμετρων. Για σκέψω, χωρί καμία υγειονομική υποστήριξη. Πολύ το σκέφτομαι. Να φανταστείς ότι ο πατέρα μου. Από το Ευπάλαιο για να τελειώσει το τότε οκτατάξιο, επτατάξιο τι ήτανε, χρειάζεται mm. να πάει στο Λιδορίκη για να τελειώσει. Δεν υπήρχε στο Ευπάλαιο που είναι, είναι μεγάλος τόπος και είναι και παιδινό. Είναι χαμηλά. Τότε το Λιδορίκη ήτανε... Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάντως είναι καλή η ανταπόκριση Να σου πω λοιπόν, γιατί το ψάχναμε εδώ, ότι σε μια δημοσκόπηση που εμφανίστηκε χθε στο Μέγγα και την έχει κάνει μέτρο ανάλυση. Ω, oh, στην εκτίμηση ψήφου τι θες, γιατί εσύ προτιμάς την πρόθεση ψήφου. Ναι, κοίτα. Ε, Εγώ παίρνω την εκτίμηση γιατί εμπιστεύομαι τους ανθρώπους. Δεν αυτούς. είναι θέμα εμπιστοσύνης. Ε, ξαναλέω ότι ρωτάς κάποιον τι ψηφίζεις σου λέει αυτό. Ωραία, ας πάρουμε αυτό, α ακούσουμε και την εκτίμηση, αλλά η πρόθεση είναι ένα πολύ Ωραία, καθα... τότε, είναι, αν είναι αυτό, είναι καθαρό μέγεθος. Οκ, οκ, ό,τι αγαπάς. Ε, αν πάρουμε αυτό θα πούμε ότι σε αυτή η αναποφάσιση και το δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, κτλ. κτλ είναι αθριζόμενα πόσο 12% έτσι 12, 11,8 εγώ έχω τη μανία να τα στρογγυλεύω γιατί έτσι μου μάθανε. Λοιπόν, άρα σε αυτή λοιπόν τη μέτρηση τι έχουμε, 22 τη Νέα Δημοκρατία, ήταν 24 στην προηγούμενη. 7 είναι, το 4,4 δηλαδή είναι, είναι 2 και, 2 και, και κάτι κάτω 2,4 κάτω. ΣΥΡΙΖΑ 7 ήταν 11,1 στην προηγούμενη μέτρηση. Ήταν ο Ιούνιος η προηγούμενη μέτρηση, Δηλαδή πολύ κοντά στο χρόνο των εκλογών που είχαμε τότε Άρα πιο κοντά σε εκλογική κατάσταση Από 11,1 το 7 Το Πασόκα από έχει πάει 11,6 αυτή τη μέτρηση ήταν 10,3 Άρα το πασοκ ανεβαίνει 1,3 Ενώ ο ΣΥΡΖΑ χάνει 4,1 μονάδες Και προφανώς ε, έχει αποχαιρετήσει και τη δεύτερη θέση Έχει αποχαιρετήσει και την τρίτη θέση Ω, βέβαια, ναι, Έχει αποχαιρετήσει και την τέταρτη θέση Σε καλό δρόμο είμαστε Το kk 7,2 ήταν 7,9 Οι Σπαρτιάτες δεν υπάρχουν 8,1 η ελληνική λύση άνοδο. Ήταν 7,4 Με άνωδο Με μεγάλη άνωδο και, και με σχε, συνεχή άνωδο τη... Και συνεχή άνωδο mm -hmm. Η νίκη 3-3 από 2-4 ε, Η πλέυση ελευθερίας 3,9 από 4,6. Άλλε μετρήσει στην πλειοψηφία τη βρίσκουν πολύ πάνω. Και νομίζω ότι λογικό είναι να πάει προ τα πάνω. Ε, η Νέα Αριστερά, 1,9 από 2,3. Αυτή πάει προ τα κάτω. Νομίζω ότι το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών απογοήτευσε πάρα πολλού από του λίγου υποστηριχτέ τη Νέα Αριστερά. Και βεβαίω η είδηση για κάποιου, εμεί εδώ το έχουμε εντοπίσει και το έχουμε πει και αρκετό καιρό, είναι η ακόμα μεγαλύτερη άνοδο τη φωνή λογική τη κυρία Λατινοπούλου. Η οποία βρίσκεται σε ποσοστό 4% από 2,5% που τη έδινε η προηγούμενη δημοσκόπηση. Να θυμίσω ότι η ίδια εξελέγει ευρωβουλευτή. Έτσι. Δηλαδή, και που το ποσοστό 4% είναι ε, το μεγαλύτερο από τα μικρά κόμματα και βέβαια μπαίνει με τα μπουνιά στη βουλή. Αν στι εκλογέ έχει το ίδιο ή κάποιο καλύτερο ακόμη ποσοστό. Λοιπόν, αφρίζω Ελληνική λύση 8 και 4 η Λατινοπούλου, 12 τελευταία φορά που κοίταγα. Και 3,5 η Νίκη όσο μα κάνει 15. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα κόμματα αυτά που έχουν μια συγγένεια ε, ω προ το ότι είναι δεξιότερα τη δεξιά, δεξιότερα τη Νέα Δημοκρατία, έχουν ένα άνετο 16%. Για να μην το βασανίζουμε, έχουν ένα 16%. Και αν πας στην εκτίμηση ψήφου, γι' αυτό σου λέω για την εκτίμηση, η Λατινοπούλου, έχει 5,4% στην εκτίμηση ψήφου που έχει κάνει μέτρο ανάπτυξη. Ναι, εκεί και... ε, εκεί φτάνει σε ένα 18%. Και ε... η ελληνική λύση του Βελόπουλου mm -hmm. έχει 11%. Ναι. 11 και 5,4 και 4,4 η νίκη, για να κάνει την, το άθροισμα, 20 ναι. πλησιάζει. Ε, Παρακάτι. Ε, θέλεις να ακούσεις μια πολιτική εκτίμηση για το συγκεκριμένο θέμα και να μην την ακούσεις από ποιον και όποιον, τουλάχιστον προσωπικά το έχω πει και πολλές φορές και δεν το παίρνω πίσω, εκτιμώ πολύ τον Ικήτα Καγκλαμάνη, άκουα εδώ να δει πω τοποθετήθηκε για το συγκεκριμένο. Δεν θα υφίστατο, ούτε η κυρία Λατινοπούλου θα υφίστατο, πολιτικά εννοείται. Ούτε ο κύριο Βελόπουλο θα είχε την δημοσκοπική άνοδο που δείχνει ότι έχει, εάν η νέα δημοκρατία περιόριζε τα λάθη τη και επανεέσκοντα το σωστό ιδεολογικό δρόμο. <σχειά> Τώρα, ποιο είναι σωστός ο σωστό δρόμο, Βέβαια, ο καθένα το βλέπει λιγάκι διαφορετικά. Εγώ, από ό,τι κατάλαβα, ο δεν προτίθεται να αλλάξει πολιτικέ. Έτσι. Όχι, δεν νομίζω. Οπότε... Δεν έχει. Θα σου πω γιατί το λέω. Ο, ο Μητσουτάκη δεν είναι πλέον. Ε, δεν βλέπει τον εαυτό του ω πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία. Κάνει βεβαίω ό,τι χρειάζεται. Το προσέχει πολύ το κόμμα του και καλά κάνει, διότι είδες τι συμβαίνει στα κόμματα αν δεν τα προσέξει. Αλλά είναι πρωθυπουργό. Και κάνει αυτό που πιστεύει, κατά τη γνώμη του σωστό, να κάνει ένα πρωθυπουργό. Δηλαδή να ικανοποιεί λίγο τον έναν, λίγο τον άλλον, λίγο τον παρακάτω. Αυτό που λέει ο Νικητή Κακλαμάνης, εγώ τον καταλαβαίνω πολύ καλά. Δάμπι, το σέβομαι αυτό που λες, αλλά εγώ δεν σύμφωνα. Λέω... Να τα πει το... στο Μητσοτάκι αυτά. Όχι, εγώ όχι, σου λέω ότι κάνει ο Μητσοτάκι, κάνει λέω... τη γνώμη σου. Σέβομαι, σέβομαι τη γνώμη σου, απλώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι το σωστό. Α, ναι, ναι, ναι, γι' αυτό σου λέω. πέστα ναι. στο Μητσοτάκι. Εγώ σου λέω τι κάνει. Ε, αν μου ερωτήσει και εμένα, εγώ συμφωνώ περισσότερο με τον Νικητή Κακλαμάνη, με την έννοια ότι ένα κόμμα πρέπει πάντοτε να έχει ένα σχέδιο και να λέει στον κόσμο, στου ψηφοφόρου, στου πολίτε, πού πάμε. Ναι. Πού επειδή... πάμε. Δηλαδή θέλει να ξέρει ο πολίτη το σχέδιο του καθενό. Και αν τώρα γίνεται το σούριο αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σχέδιο. Δεν μπορεί να πείσει πλέον ότι έχει ένα σχέδιο. Έχει ένα ο Κασελάκη, ένα άλλο ο... ο. Εγώ δεν ξέρω αν έχει και ο Κασελάκης Δεν ξέρω, λέει. Αυτά που ε, έλεγε. Αλλά... Βάση... Το κρατά το πετά, ή το κρατάτε ή το πετάτε. Έχω την εντύπωση ότι σταμάτησε για να είσαι κόμμα. Να το πω πολύ έτσι όπω το αισθάνομαι πρέπει να απευθύνεσαι στον κόσμο. Όταν έχεις μία τέτοια ε, εσωστρέφεια, μία τέτοια ενδοσκόπηση κτλ. έχεις και απουθύνεις όμως στον εαυτό σου, στο πολύ στενό σου περιβάλλον, δεν απευθύνεσαι στον κόσμο. Ε, η διαρκής ε, κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, και δεν μιλάω για την εκλογική, γιατί η εκλογική ήταν μια ήττα, ε, ο Αλέξη Τσίπρα ανέλαβε την ευθύνη, παρετήθηκε από τη θέση του Προέδρου, είπε να περάσει η επόμενη γενιά. Η επόμενη γενιά ξεκίνησε ένα τελείωτο καυγά και έχουμε φτάσει σε μια δημοσκοπική κατάρρευση. Είναι πέμπτο κόμμα. Στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση που είπε, και δεν είναι η πρώτη δημοσκόπηση που είναι πέμπτο κόμμα. Με όλη την δυσπιστία που υπάρχει στον κόσμο για τι δημοσκοπήσεις και σε κάποιου από εμά, γιατί πολλέ φορέ έχουμε δει να πέφτουν έξω. Μα ε, δημοσκόπηση ότι... δεν σου λέει τι στο μέλλον. Σου λέει την εικόνα Ξέρω αυτή τη στιγμή. Έτσι, δεν είναι. Αλλά η δυσπιστία, λέω, δεν μπορεί ε, σε αυτή τη φάση να είναι το, η απάντηση στο ότι όχι πάμε καλά. Δεν πάνε καλά. Έχουνε φάει σακά, τους έχουν φάει τα λισακά του, έχουν φάει τι άρκε του. Καλά. Εντάξει, τα βρουν, δικιά του δουλειά. Ε, μου να περιμένει από εκεί ειδήσει ε, οικονομικού χαρακτήρα. Οκ. Okay. Το ακούω προσεκτικά αυτό που λε. Ναι, δεν δηλαδή είναι σημαντικό. Σου λέει ότι στο επίπεδο τη πρόκληση πολλάκι στον κασελάκι για την και κλπ. Ε, μαθαίνω, βεβαίως δεν έχω δει με τα ματάκια μου Ότι υπάρχει ένα ζήτημα οικονομίας που δεν αφορά τον παλιό σύριζα, Αλλά αφορά τον ΣΥΡΖΑ του Κασελάκη Από τη στιγμή που ενέλευε αυτός Ναι, ναι. Okay. Δηλαδή προσλήψεις προσωπικού με καλούς μισθούς ε, Την ίδια ώρα που άλλοι άνθρωποι που ήταν εκεί απολύθηκαν, απομακρύνθηκαν Ή ένα όπως τα μίντια Υπάρχουν τέτοια ζητήματα και σε μία, ξέρει πω είναι ο Φίλιλο Πόλεμο, ο είναι πιο σκληρό από όλου. Πάντω, αν θες τη γνώμη μου, μου εγώ που είμαι outsider μάτι... σε αυτή την ιστορία. και εγώ outsider, ε, ε, ε, Κυριολεκτικά ε, είχαν βρει έναν άνθρωπο ο οποίο μπορούσε να μιλήσει ένα κοινό πολύ πέραν του ητιμένου ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έπρεπε κάποιοι να τον μαζέψουν σε όλα του τάλα. άλλα. Γιατί είχε πολλέ. Δεν πέρα... νομίζω ότι τα καταφέραν ούτε καν να τον προσεγγίσουν. Η αλήθεια επίση, Μπάμπη, είναι ότι δεν άνοιξε και ο ίδιο να πει ε, στο σπίτι του για αυτούς. Δεν είναι ότι δεν το άνοιξα. Είναι ο τρόπο που ο ίδιο ω άνθρωπο. Κοίτα να δει πόσοι από αυτού που τον στήριξαν ε, και δεν, ε, στην αρχή, α πούμε, ψυκώθηκε και έφυγε η νέα αριστερά, με χαρίτσι, με αξιόλογο κλπ. Οι άνθρωποι είχαν μια πολύ καθαρή θέση, δεν ταιριάζουμε και μάλιστα τότε υπήρχε και ένα θέμα πώ παίρνει τι έδρε και φεύγει. Δεν ήταν ένα απλό θέμα. Ναι, ναι, δεν είναι ένα απλό θέμα. Ξέρει όμω τι γίνεται. Και δεν ήταν μια και οι δυο. Ε, η εξέλιξη των πραγμάτων είναι αυτή που σε κάνει και το δεύτερη φορά. Λέω πόσοι από αυτού που τον στήριξαν απομακρύνθηκαν σταδιακά από κοντά του. Οκ. Okay. Δηλαδή, τον Φάμελο, για παράδειγμα, που ήταν όχι το κερασάκι στην Τούρτα, ήταν ίσω και ο πάνω όροφο όλη τη Τούρτα. Έκανε τρομερή εντύπωση πώ απομακρύνει ένα τέτοιο άνθρωπο που δεν μπορεί να του καταλογίσει τίποτα για τη λειτουργία του ω πρόεδρο κοινοβουλευτική ομάδα. Και στο τέλο τη ημέρα, και το λέω γιατί νομίζω ότι το συζήταμε εκτό αέρα, όταν μου είπε για την πολιτική γραμματεία, λέω να σου πούμε για εσύ επεσήμανες ότι ο Νίκος Παπάς Εχθε Επιβεβαίωσε Ότι ο Νο. Κασελάκης είναι έκπτωτος Ότι τον πούλησε τον Κασελάκη δηλαδή, Ε, ο Παπάς από τη μια Και ο Πολάκης <laughs> από την άλλη Εντάξει, ε, θα κάνω ό,τι θέλουν Είναι δικιά τους δουλειά ε, Φαντάζομαι ότι ο Φάμελος θα είναι ο Συνείποψήφιος των περισσότερων Αν κατέβει ο Πολάκης Είναι ακούω δικιά διάφορα. του δουλειά ε, Ακούω διάφορα Καλά, θα τα δούμε και μαθαίνουμε Σου λέω προφανώς ό,τι μαθαίνουμε μετά. τα κοιτάξτε, τα ονόματα που ακούγονται είναι αυτά που πάνω κάτω έχετε ήδη ακούσει. Εμένα μου κάνει εντύπωση κάτι που πιασταυτή μου έτσι λίγο. Ότι θα θέλανε έναν άνθρωπο που να έχει τα χαρίσματα του Κασελάκη, αλλά να είναι και αριστερό, αριστερό. Αριστεροί είναι, ή ήταν, ή θέλουν να γίνουν, δεν έχει σημασία, δικιά του υπόθεση είναι. Εγώ θέλω λίγο να πούμε τα του Πασόκ. Διότι το Πασόκ αυτή τη στιγμή οι πρόεδροι να ακούσουμε έναν ανδρουλάκι ποιον θέλεις από τους ανδρουλάκες που έχει κοίτα να δεις, για μένα αυτό που το λέει 15, ναι, το γιατί... 15 τα για... έχουμε αριθμημένα εδώ καλά να είναι γιατί ο αγαπητός λέ... Ιωσήφ γιατί αυτό που λέει εδώ είναι ένα επιχείρημα εκλογικού χαρακτήρα πιστεύετε πως έχετε τα πρωθυπουργικά χαρακτηριστικά ώστε οι πολίτε της επόμενε βουλευτικέ εκλογές να σας συγκρίνουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να σας επιλέξουν δηλαδή κάνετε για πρωθυπουργός τη χώρας Εάν ο λαός μου δώσει αυτή τη δυνατότητα θα κάνω την Ελλάδα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα που θα σέβεται το κράτος τον πολίτη και ο πολίτης το κράτος για να είναι δίπλα του. Να είμαι ένας Πρωθυπουργός της δουλειάς, ένας Πρωθυπουργός που λέει λίγα και κάνει πολλά. Αυτή, καταρχήν θέλω να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ η, η θαραλέα, Ρώσεις. είναι η τρι... Για... κανονική δημοσιογραφική είναι αυτό που λέω εγώ hard talk. Και Ποια, πολλές... δημο... Ποια συνάδελφος την έκανε. Η κάτια Φωτιάδο. Τέλεια. Και μπράβο της, γιατί... να ακούγεται το όνομά της, γι' αυτό λέω. Και λέμε καλά, που λέμε καλά που λόγια, θέλεις. να λέμε και σε ποιον τα λέμε. Και επειδή ε, δεν είναι τυχαία τα πράγματα, <laughs> θέλω να πω ότι οι άνθρωποι που έχουν φάει το πεζοδρόμιο με το κουτάλι, και φτάνουν κάποια στιγμή να είναι στο πολιτικό ρεπορτάζ και να κάνουν ερωτήσει που δεν έρχονται από τα γραφεία τύπου των κομμάτων και τη νεολαία των κομμάτων. Είναι κανονική συνήθω, κανονικότερη δημοσιογράφη, άρα κάνει και μια κανονική ερώτηση και παίρνει και μια κανονική απάντηση. Κανονικότατη τελική απάντηση. Τι είπε ο Ανδρουλάκη, βέβαια κάτι που θα ήταν αυτάρεστο, να πει: Ναι, κάνω, ξέρω εγώ και είπα: Θα κάνω την Ελλάδα μια κανονική χώρα. Α, με ψηφίζουν, θα κάνω τη δουλειά μου. Η Διαμαντοπούλου δεν διαφωνεί σε αυτό. Η Μαντοπούλου, βάλτε να την ακούσουμε και μετά να το σχολιάσουμε. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, ε, την επομένη των εκλογών, πρέπει να έχει μια ισχυρή ηγεσία να κάνει το ΠΑΣΟΚ εξουσία, να το φέρει στην εξουσία και να έχει τον επόμενο Πρωθυπουργό. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία ποια θα είναι η επόμενη μέρα η προσωπικότητα που θα οδηγήσει το, το ΠΑΣΟΚ Γιατί ψηφίζουμε για Πρωθυπουργό, αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Άρα συμφωνούν και οι δυο. Εντάξει, κείτε, δεις, Νομίζω ότι όλοι όσοι περιμένουν από το Πασόκ και τώρα είναι και περισσότεροι λόγω τη κατάρρευση και τη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ε, δεν θα ψηφίσουν απλώ έναν αρχηγό, θα ψηφίσουν κάποιον που περιμένουν κάποια μέρα να, να μπει στο Μέγαρο μαξί μου. Είναι ναι. ολοφάνερο. Σύμφωνοι. Ρίστο mm. όμω εν παρόδο ενώ mm -hmm. πέφτει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ανεβαίνει το Πασόκ Ανεβαίνει βέβαια. Ανεβαίνει. Ε, εντάξει, όχι κατά αναλογία. Το Πασόκ. Τώρα, αν θέλω να μιλήσουμε για τη χθεσινή δημοσκόπηση, αλλά μην το κάνουμε και Ευαγγέλιο, Μια δημοσκόπηση. Έχει φάνη, Σόλ, το τελευταίο η... Το Πασόκ έχει κέρδη και από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κανονικοποιώντα το, παναφέροντα ε, το σε μια κατάσταση που θυμίζει τον πρόμνημονίων εαυτό του, φαίνεται ότι κερδίζει. Τώρα, επειδή εσύ μίλησε για την πρόθεση πριν την οποία δεν είπαμε, το Πασόκ είναι στο 15,7. Είναι καθαρά δεύτερη. Ενώ πήγε στι εκλογέ, στι ευρωεκλογέ, πόσο είχε πάρει. Παρακάτι 13. Έτσι. Αυτό έχει πάρει λοιπόν. Αλλά θέλω να του δω. Ναι, έχει κάνει θα... ένα Πασόκ που είναι στο 15,7 με τη Νέα Δημοκρατία να είναι στο 29, κάτι. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχοντα και δρόμο μπροστά. Να είναι... Μπορεί να αισιοδοξούν. Μα δεν ότι... υπάρχει αμφιβολία Α. ότι ο Μιτζοτάκη ψηφίστηκε από πάρα πολλού ανθρώπου του Πασόκ. Πάρα πολλοί άνθρωποι που είχαν ψηφίσει τη ζωή του Πασόκ, για να μην μόνο Πασόκ, ψήφισαν Μιτζοτάκη το 19 και ακόμα περισσότερο. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα που έχουν ψηφίσει Πασόκ και έχοντα ψηφίσει και άλλα κόμματα, σίγουρα το Πασόκ είναι το κόμμα Άρα, που Άρα, ναι, Επειδή όμω θα πάμε σε καινούρια κατάσταση, τα πράγματα θα αλλάξουν. Δηλαδή στα τρία χρόνια που υπόσχε το μισοτάκη να εξαντλήσει την τετραετία που του έδωσε ο λαό, θα δούμε πολλέ συζητήσει. Εγώ περιμένω πολλά να γίνει η συζήτηση που να του ακούσω. Είναι αυτό σχεδιά να σου κάτι ακόμα που πάνω Λέξα, δεν θα προεβούμε τώρα να ακούσουμε κι άλλε εχυτικά. Ε, ήταν πολύ καθαρό σε αυτό που συζητιέται στο πολιτικό παρασκήνιο, δηλαδή στην Ιερουσαλήμ που βρισκόμαστε εμεί, ε, δεν είναι καθόλου ανοιχτό στο να κατέβει με κάποιο άλλο κόμμα με κοινό ψηφοδέλτιο. Πολύ δηλαδή, καλά κάνει και του Γιώργο, γιατί αν αυτό είναι κρίσιμο ζήτημα, διότι στο ΣΥΡΙΖΑ, άντε πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά mm. εκεί ακούω πάρα πολλού από αυτού που σχολιάζουν αρνητικότητα και καταδικαστικότητα τον κασελάκι λένε ότι πρέπει να πάμε σε μια συνένωση δυνάμεων πριν την κάλπη την επόμενη. Το καταλαβαίνει και ο κόσμος αυτό. Εδώ υπάρχει και το εξής, να το πούμε και να το κλείσουμε εδώ πέρα, πάμε και στα καθημερινά μας θέματα. Ε, επειδή έχουμε ένα νόμο που δεν επιτρέπει επί τη ουσία να πάρει μπόνους ένα συνασπισμός κομμάτων, ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαν να κερδίσουν, ακόμα και αν πήρναν την πρώτη θέση, θα ήταν να έχουν κατέβει με ένα κοινό σε, σε αυτό λοιπόν υπάρχει πόρτα. Κρατήστε το αυτό που θα πω, μην το πετάξτε σήμερα που μιλάμε. Τι, πόρτα από τον Αντολάκη. Ναι, ναι. Υπάρχει πόρτα, αλλά λέω, σήμερα που μιλάμε. Πόρτα τι εννοείς Εννοώ ότι είναι κλειστή Υπό, πόρτα, η πόρτα. Πόρτα ή πόρτα. Λέω, είναι σήμερα <laughs> που μιλάμε. Ή έφαγε μιλά. πόρτα. είναι σήμερα που μιλάμε. <laughs> λοιπόν, πολλά είπαμε, βαριά είπαμε, είναι ωραία που μιλάει και νερό. Προφανέστατα και εμείς εδώ έχουμε επιλέξει στο FM. Στην Ρέιμπο Βόρτερ, ο οποίο μα έχει δώσει έναν όμορφο πρωτοποριακό ψυχτιαφή, με τον οποίο μπορούμε να πιούμε το νερό μα θερμοκρασία που μα αρέσει, είτε αυτό είναι περιβάλλοντο, είτε είναι ε, ζεστό, όπω το βγάζει για να φτιάχνω εγώ το καφέ μου, είτε κρύο που αρέσει και στο μπάμπι. Έχει ένα φίλτρο το οποίο είναι συμπαγού ενεργού άνθρακα και σα δίνει ποιοτικό νερό. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, 8111-34-34-34, εγώ θα πάω πάνω από την ε, οθόνη έψτα, θα, φσ, θα το νεράκι μου από την και, Επιστρέφουμε και, για το και μεθαύριο είναι. που θα αγοράσετε τη Real News θα πάρετε μαζί τα χαμένα παιδιά τη Λίζα Alterman. Θα πάρετε επομένως, μια, ένα συμπλήρωμα σημαντικό στη συλλογή για τα αστυνομικά μισθωρήματα. Ε, θα έχετε και το Factory Outlet, 10 ευρώ δώρο επιταγή για αγορέ άνω των 60. Θα έχετε και το Pandu Up, Σκανάρη κερδίζει. Factory και Pandu Up θα έχετε και στην απλή έκδοση τη Real News μεθαύριο Κυριακή 15 του μηνό. Βέρα μηνά. δεν ενδιαφέρεται ο Διόνι για την αρχή. Εσένα. Πολύ. Πρέπει να σου πω ότι εδώ μιλάμε για μια. σήμερα η ραπ μουσική εξακολουθεί να θεωρείται η πιο επιδραστική έτσι. Μα πρέπει να είναι. μου πήρε πάρα πολύ καιρό για να καταλάβω. τι, Να καταλάβω τι να ραπ. Ναι. Να αρχίσω να καταλαβαίνω ρε παιδί μου τι είναι αυτό Βέβαια... Τι αρέσει στη μεγάλη μου κόρη μου Βέβαια έχει και από παιδιά έτσι. Έχει και την τραπ και τα Για έχει τα χάλια έχει. Της. Αυτό δεν που ακούμε όμω. Έτσι, και στο λέω γιατί ε, μια τέτοια μέρα δολοφονήθηκε ο, τυ, ο Τουπακ. Ο, Τουπακ, του πάκ έτσι το λέγανε το... Έτσι το Και η αφήσα που είχε η κόρη μου στο δωμάτιο. Είχε, έτσι. Προφανώ. Τώρα μιλάμε για δολοφονία. Ξεκαθάρισμα μεταξύ ράπερ. Αυτή η τύπη ήταν και κάτι ο Ο συγκεκριμένο δε ήταν από οικογένεια. Ακτιβιστών, ε, ε, ε, επαναστατών Ήταν οι γονεί του, ήταν μέλη Ξεωτών των μαύρων πανθήρων Που θα τα θυμάσαι καλύτερα από μένα αυτά Έτσι, Θυμάσαι μαύροι πάνθυρες ε, Μόναχο, Ολυμπιάδα θα σου πω μια μικρή ιστορία. Είναι, 86. είναι και Παρασκευή, να πούμε και μια ιστορία. Μου λένε: να Ναι, ρε παιδί μου, τα βαρέθηκα για τα πολιτικά. Ε, πρέπει ε, να ήταν 86. Τα βαρέθηκα, τα βαρέθηκα, τα θέλει ο Ποπόσο. Από πόσο. Απ το ΣΥΡΙΖΑ στο ΣΥΡΙΖΑ, να μου πει. Από την Κουμουνδούρη στον άμα με να φτιάχνω. Φτιάχνουμε. Λοιπόν, είναι, πρέπει να είναι 86. Έχω πάει με την ξαδέρφη μου που είναι η καθηγήτρια εκεί και έχουμε πάει πάνω τώρα στο Χάλεμ. Και βλέπω, μου λέει: Μην πηγαίνει πολύ μακριά. Τότε δεν ήταν εύκολο να πα εκεί. Ε, περιμέναμε να πάμε σε ένα εστιατόριο, είχε ουρά. Περιμέναμε τη σειρά μα. Πάω λίγο πιο πάνω, βλέπω λοιπόν απέναντί μου Ένα δρόμο. Βλέπω πινακίδα Μάλκομ ε, Εξ. Ναι. Οδός Malcolm Εξ. <laughs> Σηκώνω τη φωτογραφική μηχανή να πάρω την πινακίδα. Ναι. Από κάτω καθόν, σαν τρία παλκάρια. Mm -hmm. Νεαρά άτομα. Και στα 16-18 Μαξ, περνάνε απέναντι και μου λένε: Γιατί μα φωτογράφησε. Και μένω κάγκελο. Και λέω: Παιδιά, εγώ δεν φωτογράφιζα εσά. Μου λέει, δεν είμαστε στη φωτογραφία. Λέω, μάλλον είστε, αλλά την πινακίδα πάνω ήθελα να βγάλω. Λέω, όχι την πινακίδα, δεν έχει κανέναν άνθρωπο. Και με ρωτάνε, από πού είσαι, του λέω, από την Ελλάδα. Αν είσαι από την Ελλάδα, είναι εντάξει. <χαι> <σχαι> Δες όμω τι φήμη είχε η Ελλάδα <σχαι> τότε εκείνη την εποχή. <σχαι> τώρα, αρχίσουμε να λέμε τέτοια. Όχι. Είπα εγώ, έρωτα. Είμαστε το μάπαι Show τώρα και τα λοιπά. Αύριο είπα, όχι. Τι θέλω, αύριο. Εγώ λοιπόν το θυμάμαι μια φορά που κυριαλευτικό έχει καθαρίσει η καταγωγή. Είμαι στη Ραμάλα, πολύ πιο άγρια, χρόνια το 98 και τα λοιπά. Ε, αυτό που συμβαίνει τώρα βέβαια δεν έχει προηγούμενο, έτσι, με τη γάζα, τις φαγέ και τα λοιπά. Εγώ λόγω δυρόξανθου μαλλιού και αυτό εδώ, είμαι στη Ραμάλα και με κοιτάνε όλοι με μισωμάτη. Ξέσπερα, περπατώ στο δρόμο α πούμε και είναι έξω με του αργυλέδες, μυρίζει ο τόπο, φαλάφελα ας πούμε, και, και όλοι με κοιτάνε με μισομάτη. Λέω δεν θα τη βγάλω μέχρι τη γωνία <laughs> Λοιπόν και έρχεται δίπλα μου ο, πα... ο παπάς ο αργότερα είναι και πατριάρχης Με τον οποίο είμαι παρέα Με το που είδανε τον Άγιο φίλε mm -hmm. Ξακτικά άλλαξαν, άλλαξαν τα μούτρα Σου λέω ότι σκιάχτηκα ρε παιδί μου Λέω χουδαλά δεν <laughs> δε φτάνεις καλό, καλό. Αλλά με το που ήρθε το ράσο καθαρίψαμε ευτυχώ. Να ευχηθούμε να τελειώσει εκεί αυτό το πράγμα. Για μέχρι το μέχρι. να πάμε τώρα αντί και παρακάτω Λοιπόν, να σου πω τα... ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση. Δεν το είχα κοιτάξει, αν και είχε βγει προχτέ, δεν είχα προλάβει. Λοιπόν, μετράμε... έχουμε ένα δείκτη να μετράμε τη βιομηχανική παραγωγή, τη μεταποίηση πώ πηγαίνει κτλ. Έχουμε δείκτε για τα πάντα. Λοιπόν, η μεταποίηση ανέβηκε τον Ιούλιο με ετήσιο ρυθμό ανόδου 10,2 και η βιομηχανία τροφίμων 15,1. Πάρα πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί όταν λέμε βιομηχανική παραγωγή, έχουμε μέσα και τα δηληστήρια και αυτά τα οποία αλλάζουν λίγο την εικόνα. Ενώ αν δει καθαρά τη μεταποίηση και τη βιομηχανία τροφίμων, τέτοια άνοδο. Που σημαίνει βέβαια ότι η Ελλάδα είναι ο τουρισμός, είναι όλα αυτά τα πράγματα. Έχει κομμάτια τα οποία μπορούν να πάνε πολύ πολύ γρήγορα μπροστά. Τώρα, από το πώ και τα λοιπά, εδώ χρειάζεται και ελπίζω ότι θα γίνει του επόμενου έξι Ελπίζω στήνες. και εδώ από την πλευρά μου, α πούμε τώρα με αφορμή, αυτά που συζητάγαμε και στην πρώτη ώρα τη εκπομπή και που προφανώ αφορούν και τον περισσότερο κόσμο, μιλάμε για το νερό, να δούμε. Επειδή θυμάσαι με τις δύο μεγάλες κακοκαιρίε τον Ιαννό και τον Ντάνιελ, που είχε βγει ο Πρωθυπουργό και είχε πει ότι θα φτιάξουμε ένα οργανισμό που θα κάνει διαχείριση των νερών της Θεσσαλίας κτλ. Καλά, τον οργανισμό τον έχουν φτιάξει ακόμα. Λέω ότι αφού ξεκίνησε μια ιστορία με ενοποίηση δημοτικών επιχειρήσεων για την ίδρυυση και την αποκέτευση και θα δούμε, ξέρω εγώ, γίγαντες, είπανε ότι και η ΑΕΑ Θεσσαλονίκη. Και η Εδάπη εδώ στην Αθήνα και στον Πειρά. Καλά, θα είναι 6 εκατομμύρια και βάλετε άνθρωποι. Μι, μιλάμε αυροπή, μιλάμε για γιγαντιές επιχειρήσει. Πάνω από 6 εκατομμύρια θα εξυπηρετούν. Αυτό το πράγμα λοιπόν, καλό θα είναι να λάβει υπόψη αυτό που μόλι είπε. Και εδώ θα συμφωνήσω απόλυτα. Η Ελλάδα είναι μια πολύ ευάλωτη οικονομικά χώρα γιατί έχει βάλει πολλά αυγά, να μην πω όλα. Τα έχει βάλει στον τουρισμό. Ο τουρισμό τη μία χρονιά είναι και την άλλη γιατί έγινε ο πόλεμο στην Ουκρανία. Ε, γιατί έχουμε τον COVID Γιατί, γιατί, γιατί Καταραίει Δεν μπορείς να περιμένεις τζάμπα λεφτά Και να σου πω τώρα και κάτι Εχθές ε, είδες που σου λέω, ε, Θα κατέβω και εγώ στην Αθήνα Είχα ένα ραντεβού, ανευλήθη το ραντεβού Ευτυχώς για μένα Γιατί πήγα και ένα φίλο μου Αδερφικό φίλο, παιδικό φίλο ε, Που έχει μαγαζί στο μοναστηράκι Παιδιά εγώ δεν είδα καθόλου κόσμο χθες Και Είναι ε, Πολύ νωρί ακόμα, έτσι, 12 Σεπτέμβρη, 13 σήμερα, είναι πολύ νωρί. Δεν, δεν έφταιγε η ώρα. Δεν, ε, ε, έφυγα 12 και 5 από εκεί. Για να Κανονική προλάβω, ώρα. Ε, ε, Μια χαρά, οκ. Είδα λίγο κόσμο, μου έκανε εντύπωση και για τα συγκεκριμένα μαγαζιά, όχι μόνο για του φίλου μου, γιατί εντάξει, οκ, okay, κάτσανε εγώ δύο άνθρωποι και πήραν ένα πρωινό. Πολύ λίγοι άνθρωποι στα μαγαζιά, πολλέ άδειε καρέκλε. Πολύ, πολύ άδειε. δηλαδή γκρίνια που ακούμε, πολλές φορές λες εντάξει, okay, θα γκρινιάξουν επιχειρηματίε, είναι έμποροι, θα γκρινιάξουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Όταν το κόβεις όμως κίνηση και μόνο σου, λες κοίτα να δεις, έχουμε ένα δίκιο που λένε ότι έρχονται και δεν ξοδεύουνε. Ναι. Πού να εξοδέψουν, και αυτοί έχουν πληθωρισμού, και αυτοί έχουν μαζεμένα εισοδήματα, γι' αυτό άλλωστε σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό να κοιτάξουμε την πρωτογενή παραγωγή, για να κοιτάξουμε και τη μεταπίση γιατί ένα από τα προβλήματα στην Κρήτη, α πούμε, το φωνάζανε 100 χρόνια, αλλά το ίδιο γινόταν και στην Καλαμάτα και στην ε, Λέσβο, ε, στι περιοχέ. Ε, να, πριν λέγαμε ε, για τη Δωρίδα, και στην Άμφυσα, στο Μεγάλο mm -hmm. Λέωνα. Το, το λάδι, για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι χρυσοφόρο εξαγωγήμα προϊόν, αν είχε περάσει τη την μεταπείς. Και όταν μεταπείτε γίνεται. Εγώ το λέω γιατί ήθελα να σου πω ότι πιστεύω ότι πρέπει και νομίζω ότι θα γίνει πλέον, είναι όριμο, μια μεγάλη επαναδιαπραγμάτευση που θα ξεκινήσει από το χώρο τη μεταποίηση, γιατί εκεί τα πράγματα είναι πιο καλά, πιο οργανωμένα και οι επιχειρήσει και τα συνδικάτα. Μια μεγάλη επαναδιαπραγμάτευση να αφήσουμε πίσω όλη την περίοδο του πνημονίου να ξαναβάλουμε τα πράγματα σε μια βάση. Ο τουρισμό είναι εξαιρετικό, τον χρειαζόμαστε προφανώ, αλλά να είναι ναι. το από πάνω κομμάτι. Και πρέπει να τον εριοθετήσουμε κιόλα. Σύμφωνοι, εγώ αλλά εγώ είναι πιστεύω, το από πάνω κομμάτι. Είναι πάτη... αυτό που έρχεται. Και καλύπτει όταν είσαι καλά σε όλα τα άλλα, έρχεται και σου δίνει το πλάσμα, σου δίνει το παραπανίσιο. Μπάμπη, εγώ σου... το πιστεύω απόλυτα αυτό που θα σου πω και δεν το λέω τώρα με ξερολοσύνη και να με συγχωρείτε. Αλλά όπω θα έκανα κι εγώ και δεν θα ήθελα να πάω σε ένα μέρο που είναι υπερτουριστικά αξιοποιημένο. Ε, έχω πάει ρε παιδί μου παλιότερα, α πούμε, σου πάω και έχω φτιάξει απόγευμα. Να πήγε σε λάθο μέρα. Ό, <laughs> <καλά>. <laughs> okay. Ο υπερτουρισμό θα διώξει τον τουρισμό. Είναι καλό να το σκεφτόμαστε και να το οριοθετούμε. Έτσι. Για, για να το κλείσουμε τώρα που γίνεται ο επανασχεδιασμός για τις επιχειρήσεις, ίδρυα και τα ρέστα καλό θα να πάνε υπόψη και αυτά τα Καλά πράγματα Εδώ υποτίθεται ότι έχουμε και ένα χωροταξικό τους το έλεγα τις προάλλες. χώρα χωρίς χωροταξικό μπορεί να το φανταστεί. Είναι... <laughs> Εγώ δεν μπορώ να το φανταστείς <laughs> δεν <laughs> το είναι μεγαλύτες. πολιτισμένη χώρα τώρα λοιπόν ξανασυζητούμε το χωροταξικό για να το ξαναεγκρίνουμε εκεί μέσα υπάρχουν όλα θεωρητικά Θεωρητικά υπάρχουν όλα. Υπάρχουν, Είδα το σχέδιο, λίγο το διάβασα. Ε, Πάντω, ένα άνθρωπο για να κάνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, καλό θα είναι να έχει και να όλα κόμμα αυτά κόμμα που είναι Τώρα, να περάσουμε για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το τέλειο σχολικό πλάνο είναι στα public και στα ακόμα μεγαλύτερα public plus home. Γιατί θα βρει όλα τα σχολικά είδη, αλλά και προϊόντα τεχνολογία και οικιακέ συσκευέ καλύτερε τιμέ. Τώρα κερδίζει 10% έκπτωση για επόμενη αγορά σε οικιακέ συσκευέ και τηλεοράσει με αγορά σχολικών 20 ευρώ και άνω. Ενώ εσύ απολαμβάνει το άνετο πάρκινγκ και κάνεις ευχάριστα τις αγορέ σου, σου ετοιμάζουν και τη σχολική σου λίστα. Χιλιάδες επιλογές σας τώρα και πληρώνεις αργότερα με κλάρνα σε τρεις άτοκες δόσεις. Που αλλού στα public φυσικά. Είναι μία μοναδική περίπτωση. Μια μοναδική φωνή. Ακούσατε διάφορα από κάτω, λαϊκισμού, πράγματα, θάματα κτλ. Ήταν ίσω η μόνη που μπορούσε να το κάνει. πάντο σίγουρα μία από τι ελάχιστε στη μουσική ιστορία. Είναι η μα e που γεννήθηκε μία τέτοια μέρα. Η ψήφωνο με μία φωνή μπαμπή που έπιανε τέσσερι Τελείω τον δυνατό. Τέσσερι οκτάβε. Δηλαδή, εγώ και οι άλλοι που λένε. Ναι, αλλά. Και έκανε και αυτέ τι φωνέ που μιμούνταν. Ναι, αυτά... ναι εδώ τώρα. Εντάξει, okay. οκ, τα αρέστα μα μιμούντα και φωνέ από ζώα κτλ. Και, και, και έχει και ένα ενδιαφέρον γιατί μάλλον είχε. Μοναδ, ή, από τι μοναδικέ περιπτώσει όμω. Ναι, δε, δεν, δε, είναι δε, δε είναι δεν είναι να, εύκολα δε αυτή η είναι. είναι και η δική, πώ να το πω, πώ λέγαμε, τη δική του Εντμέργυ. Δεν ε, είναι φοβερό χάρτη. Ξέρει ποιο από την Ελλάδα έχει ε, ξεχωριστό λαρίκι? Ο Ζαχαράτος. Ναι, σωστά. Είχα... σωστά <η> είχα συζητήσει και μαζί του και μου είχε πει, όντως, οι φωνές και τα λοιπά και που στη γλώσσα των Ίκας σημαίνει πόσο όμορφη. Άν, σιγά σιγά για τα, τα μαζεύουμε και όλα. Είμαστε... Όχι, δεν τα μαζεύουμε δεν ακόμη. Θέλω να σου πω γιατί έχει ήταν σεσπάσεις. πολλά μηνύματα και η Ελένη μου λέει το Σάββατο απόγευμα που ήταν στο μοναστήρα και ήταν χαμό. Θα... Ε, σου λέω ε, Καλά, με. φυσικά δεν έχει. Ελένη μου δεν είναι. Εγώ κατέθεσα τη χθεσινή μου εμπειρία και μετέφερα και αυτό που άκουσα. Και πρέπει να σου πω ότι στο διάλειμμα Μπάμπη μου έλεγε και ακόμα πιο πολλά και χειρότερα από αυτά που είπα εγώ. Σε σύγκριση με αυτό που περιμέναμε ή αυτό που λέγαμε ότι έχουμε. Έχουμε καλό τουρισμό. Σε καλό με την έννοια, σε αριθμό, σε αριθμό έχουμε και τα λεφτά που βγαίνουν από τον τουρισμό είναι πάρα πολλά. Αλλά χρειάζεται να το ξαναδούμε προσεκτικά. Μία από τι επιπτώσει του τουρισμού είναι βεβαίω το θέμα των ακινήτων. Το οποίο αυτό, επειδή τώρα κοιτάνε και λένε θα δώσουμε επιδοτήσει, θα κάνουμε. Τα ακινήτα πρακτικώ έχουν παγώσει. Δεν κινείται η αγορά των ακινήτων. Και δεν κινείται για πολλού και διαφορετικού λόγου. Κυρίω γιατί η πολιτεία δεν φρόντισε να δημιουργήσει ευκαιρίε να κτίσουν καινούργια σπίτια. Δεν γίνεται να μην κτίζει σε μια πόλη. Η οποία μεγαλώνει συνεχώ υπό την ευρεία έννοια. Κάθισα και κοίταξα λοιπόν Γιώργο τον δείκτη. Υπάρχει ένα δείκτη τον οποίο το φτιάχνει από πάρα, πάρα πολλά χρόνια, πολύ παλιά η Τράπεζα τη Ελλάδος, έχει μια συνέχεια και απηχεί την πραγματικότητα. Ο δείκτη λοιπόν για τα κινήματα, όχι των τιμών, το... όχι μόνο των τιμών, πιάνει τις τιμέ συνολικά των ακινήτων. Ξεκίνησε εκεί λίγο πριν μπούμε στο ευρώ, το 2000, είχε ανέβει, είχε πάει στο 132. Και από εκεί πήγαινε συνεχώς πάρα πολύ γρήγορα πάνω. 132, 150, 170, 190, 205, 230, 254, 261 το 2008. 261 πήγανε το 2008. Πρόσεξε, να άρχισε, να πέφτει, yeah. άρχισε να πέφτει, αυτό ήθελα να επισημάνω. Πριν καταλάβουμε τι γίνεται με όλα τα άλλα, τα δημοσιονομικά, το χρέος και αυτά, πριν μπούμε δηλαδή στι μνημονιακές κρίσεις, έπεσε, έπεσε, έπεσε, έπεσε, έπεφτε συνεχώς, έτσι, δεν σταμάτησε, μέχρι το 150 περίπου που έπεσε, έτσι, από το 250 στο 150, έπεσε το 18. Και από εκεί ξανάρχισε να ανεβαίνει. Ναι, τώρα πάντως οι γενικά σκάνε. Τώρα είναι στο 250 και πάλι, δηλαδή εκεί που λέγαμε πριν ότι είχε πάει πολύ ψηλά, και νομίζω ότι κάπου εδώ θα σταματήσει. Λοιπόν, και κάπου εδώ θα σταματήσουμε κι εμείς, γιατί υπάρχει και μια παρένεση από τον πάνω. Ε. Δεν αρχίζετε να τα μαζεύετε σιγά σιγά και να δώσετε χώρο του χρόνου σας στην Τζίτζερ που Πόπι Χατζη Δημητρίου και το Fred Astaire τον Φρέντα Στέστρε Ενσκουίκ, τον που ακολουθούν και οι δυο. Και εμεί θα σα πούμε να ευχηθούμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο, Γιώργο, και σε όλε και όλου. Θα πάμε στο τελευταίο, το οποίο αγαπάμε, είναι Μωριζάτ. Καθόλου τυχαίο, διότι ο μπαμπά του Ζαν Μισελ έγραψε Παπάδε, έτσι και βέβαια βραβεύτηκε με Όσκαρ. Να σα δώσουμε ραντεβού για τη Δευτέρα το πρωί και να κλείσουμε με μια αγαπημένη ατάκα του Μισελ Ντεμόνιταν. Την έχω ξαναπεί κανένα δύο φορέ, αλλά τη βρήκα πάρα πολύ επίκαιρη, ιδίω με συμβαίνουν τον καιρό στο ΣΥΡΙΖΑ. Άντε να κλείσουμε με αυτήν δεν υπάρχει ευνοϊκός άνεμος για αυτόν που δεν ξέρει που πηγαίνει.